Καλησπέρα φίλοι μου από Κρήτη, καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα, καλή εβδομάδα να έχουμε Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου και ακούτε την εκπομπή του καιρού το Διάβα Μια εκπομπή που βγαίνει στον αέρα κάθε Δευτέρα βράδυ στι 10 Από τον έναν και μοναδικό, εναλλακτικό, Ιντερνετικό ε, ή διαδικτυακό να το πω καλύτερα Ραδιοφωνικό σταθμό των Αλμπέντο 14 Καλώ ήρθατε και απόψε Γιατί δεν είχε η εβδομάδα που πέρασε. Μια χαρά μας τα είπε η κυρία Τζάνη, αλλά και εμείς από εδώ, από τη δικιά μας εκπομπή, θα σχολιάσουμε τα χθεσινά με το δημοψήφισμα και το ισχνών ναι του ΖΑΕΦ. Έχουμε απόψε την καλύτερη. Δεν είναι βέβαια αυτό το βασικό μας θέμα. Έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα να συζητήσουμε απόψε. Αλλά η καλεσμένη μας μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. <χει> <χει> είναι συνάδελφος με ευρία γνώση γεωπολιτικών τεκτενομένων. Είναι, έχει το γεωπολιτικό πόρταλ Geopolitics and Daily News είναι ανταποκρίτρια του Ελλάς FM του, ομογενειακού, του πρώτου ομογενειακού ραδιοφωνικού σταθμού στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Γιώτα η Χουλιάρα και θα είναι απόψε κοντά μας σε λίγη ώρα από τώρα που μιλάμε για να συζητήσουμε και τις τελευταίες εξελίξεις νομίζω ότι είναι η πλέον ειδική για να μα τα πει και για να μα τα αναλύσει αλλά στο πρώτο μέρος έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα να συζητήσουμε. Η Γιώτα Ιχουλιάρα λοιπόν έγραψε για το Plan B, το ένθετο περιοδικό του ελεύθερου τύπου, ένα εξαιρετικό και πολύ ενδιαφέρον άρθρο που πραγματικά με εντυπωσίασε, το διάβασα στο διαδίκτυο, ε, και η αρχιστή της, η Μαρία Ιλισσάνδρου, η οποία είναι και προσωπική φίλη, το ανέβασε στο προφίλ της, στο facebook και από εκεί το ψάρεψα, όπως λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα. Ένα εξαιρετικό άρθρο, λοιπόν, για το ιατρικό Hollywood. Ε, όλες αυτές οι σειρές που βλέπουμε στην τηλεόραση με ιατρικά θέματα... Δεν είναι τυχαίο που βγαίνουν, δεν είναι μόνο ότι πουλάει το θέμα της υγείας. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρασκήνιο πίσω από όλες αυτές τις εκπομπές και η γιώτα η χουλιάρα που αγαπάει πάρα πολύ το, αντικείμε... το σινεμά καταρχήν και είναι πλέον ειδική να αποκωδικοποιεί τις ε, ταινίες και τις ε, τηλεοπτικές σειρές. Θα μας πει πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να βγαίνουν τηλεοπτικές σειρές με ιατρικά θέματα γιατί πουλάνε τόσο πολύ και γιατί ειδικά το Hollywood, ειδικά η Αμερική στηρίζει όλες αυτές τις σειρές με νύχια και με δόνγια; θα μας τα πει αυτή υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο πίσω από, αυτή, από όλες αυτές τις σειρές της ιατρικές Είχαμε λοιπόν την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Αμερική. Ο Αλέξης Τσίπρας από διαδηλωτή στη Γένοβα. Τον βλέπουμε ξαφνικά να φωτογραφίζεται στη Times Square, να βολτάρει εκεί στα δρομάκια της Times Square και να μπαίνει στα σαλόνια της Νέας Υόρκης. Ε, είδαμε τον Ζάεφ να παίρνει αυτό το συχνό, όπως σας είπα και νωρίτερα, ναι. Ε, με ένα 36% να προσέρχεται στις κάλπες και να ψηφίζει. Α, με ένα 64% να μην πηγαίνει στην κάλπη και να ψηφίζει. Με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε αν αυτό το 64% που περισσεύει είναι άνθρωποι οποίοι ήταν υποστηρικτές του όχι ή απλά είναι αδιάφοροι ως προς όλη αυτή την ιστορία. Και να βλέπουμε λοιπόν τον κύριο Ζάεφ να πετάει τον μπαλάκι στην αντιπολίτευση λέγοντας πια ότι θα φέρει το θέμα στην Βουλή, στη Σκοπιανή Βουλή και θα ε, αφήσει την αντιπολίτευση να αποφασίσει για το αν τα Σκόπια με τον όρο Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία ε, θα αρχίσει τελικά να πορεύεται προς τον Νάτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτό βέβαια που κάνει σε όλους εντύπωση είναι το γεγονός ότι τόσο ο ελληνικός λαός όσο και ο σκοπιανός λαός για τους δικούς του λόγους ο καθένας δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Και βλέπουμε δύο προθυπουργούς με νύχια και με δόντια και ένα παγκόσμιο σύστημα να στηρίζει μια συμφωνία ε, και να θέλει να την περάσει ντε και καλά το τι θέλουν αυτοί οι δυο λαοί είναι μια κλασική κατάσταση αυτή που συμβαίνει πια στη σύγχρονη δημοκρατία εντός εισαγωγικών βέβαια όρο ποια δημοκρατία. Ε. Άλλωστε εμείς το έχουμε ξαναζήσει το σκηνικό, ο κύριο Τσίπρας δεν προχώρησε σε δημοψήφισμα εδώ, πού να προχωρήσει όταν κάποιες κρυφές δημοσκοπήσεις που γίνανε δίνανε ένα 80 με 90% ε, εναντίον τη συμφωνίας αυτής. Και επειδή την έχει πατήσει ο κύριος Τσίπρας με ένα όχι και ένα ναι για τα μνημόνια που το όχι το έκανε ναι σου λέει ότι δεν με παίρνει και δεύτερη φορά να το ξανακάνω αυτό άστο να το περάσω από τη Βουλή που θα το περάσω και στα σίγουρα με κάποιο τρόπο που θα βρει αυτός ξέρει, τους και τους, τα κόλπα και τους μηχανισμούς τα γνωρίζει πολύ καλά πια. Δύσκολη λοιπόν η επόμενη μέρα για τα Σκόπια. Θα τα συζητήσουμε και με τη Γιώτα, τη Χουλιάρα, τη συνάδελφο σε λίγο. Μουσική Από την άλλη μεριά έχουμε τον Ερντογάν να απειλεί και δαίμονες, να ταχώνει εντός εισαγωγικών στις ΗΠΑ και να απειλεί, εντός εισαγωγικών πάλι, τις νομένες Πολιτείες με, συνεργασία με, τη, με τη συνεργασία του με τη Ρωσία. Παίζει και αυτό στα δικά του τα παιχνίδια... Όπως εξελίσσονται τα πράγματα γύρω-γύρω από την Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολα και δεν ξέρω κατά πόσο πια ο κύριος Τσίπρας μπορεί να ελέγξει όλη αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω δηλαδή και ποιος θα μπορούσε να ελέγξει όλη αυτή την κατάσταση, που δημιουργείται σε ευρωπαϊκό, σε συνοριακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε όλα αυτά έχουμε και την τραγωδία στην Ινδονησία με τα 7,5 περίπου που Ρίχτερ, με το τσουνάμι ε, και με τους ε, χιλιάδες, δεν ξέρω αν έχουν περάσει τους χίλιους, είναι νεκροί εκεί, γίνονται μαζικά οι ταφές πια. Ε, από την άλλη πλευρά του πλανήτη ζουν και εκείνοι το δικό τους δράμα. Πολλά, πολλά έχουμε να πούμε απόψε. Έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο, θα έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο σε λίγο να μας ενημερώσει και για τις τελευταίες εξελίξεις και για το υπέροχο αυτό θέμα που έγραψε στο Plan B. Πάμε να πάρουμε μια μουσική έτσι ανάσα και να επανέλθουμε πια και να μπούμε σιγά σιγά στη ροή τη Yeah. Σας παρακαλώ να προσπαθήσετε να θυμηθείτε ε, όλοι φίλοι που είστε στο chat. Δεν ξέρω τώρα, δεν συγκράτησα το όνομα του κυρίου της κυρίας που το έγραψε. Ε, με ποια αριθμολόγου μοιάζει η φωνή μου. Πραγματικά με ενδιαφέρει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση και θα ήθελα έτσι να σπάσετε λίγο το μυαλούδάκι σας και να θυμηθείτε. Θα γυρίζουμε λοιπόν εδώ στον Αλμπέντο 14, είναι η εκπομπής του το Διάβα, είμαι η Νάντη Παπαμίτσου, τάπαμε, συστηθήκαμε, εκπέμπουμε από το σκοινιά. Δεν σας το είπα απόψε, είναι ένα μικρό χωριό γιατί πάντα θέλω να δίνω το γεωγραφικό στίγμα ε, του στούντιο. Ε, 40 χιλιόμετρα περίπου νότια του... της πόλης του Ηρακλείου. άλλα 15 χιλιόμετρα θέλουμε για να φτάσουμε στο Λιβικό Πέλαγος, στον Μυστηριακό Τσουτσουρά, που όλοι εσείς οι ακροατές του Αλμπέντο 14 γνωρίζετε πολύ καλά. Ε, περίπου 20 χιλιόμετρα στα ανατολικά μας είναι το Δικταίο Άνδρο, ε, το υπέροχο Λασίθι, το υπέροχο οροπέδιο Λασίθιου. Κάπου εδώ βρισκόμαστε και ξέρετε πάντα και σας έχω πει πως το στούντιο είναι ανοιχτό για όλους όσοι θέλετε να έρθετε εδώ στην Κρήτη να τα πούμε και από κοντά ε, σας έχω πει και σας έχω ημερώσει ότι πάρα πολλοί φίλοι ήρθαν αυτό το καλοκαίρι και με βρήκαν εδώ και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ ξανά και θα τους ευχαριστώ ε, μέσα από τα βάθη της καρδιά μου που κάνανε αυτά τα χιλιόμετρα που κάνανε, επισκεπτόμενοι βέβαια την Κρήτη για να κάνουν διακοπές, που κάνανε αυτές τις παρακάμψεις με πολλά χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ σε ένα πολύ μικρό χωριό που μένω τα τελευταία 5,5 χρόνια και να με βρουν από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν... Ε, Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ε, όπως ε, σας είπα και νωρίτερα, έχω τη συνάδελφο τη Ι. Η χουλιάρα. Η Ι. έχει μια ευρία γνώση πάνω στα γεωπολιτικά θέματα στα, και στα πολιτικά θέματα, τα διεθνή. Ε, έχει το δικό της γεωπολιτικό πόρταλ, είναι ανταποκρίτηρια του ΕΛΑΣ-ΕΦΕΜ, του πρώτου ομογενειακού ραδιοφωνικού σταθμού στι Ηνωμένες θα συζητήσουμε μαζί της και τις πολιτικές εξελίξεις, μια και μας ενδιαφέρουν άμεσα ως Ελλάδα, το τι γίνεται, ειδικά το τελευταίο Σαββατοκυριακό και σήμερα βέβαια, με το δημοψήφισμα στα Σκόπια, αλλά την κάλεσα απόψη γιατί έπεσε στην αντίληψή μου, όπως σας προείπα, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έγραψε και που είναι η άλυτης η ασχολία, η τη μεγάλη αγάπη αφορά στην αποκωδικοποίηση των ταινιών και των τηλεοπτικών σειρών. Πάντα λοιπόν, ειδικά το Hollywood, ε, μέσα από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές θέλει να περάσει τα δικά του μηνύματα. Είτε αυτά είναι πολιτικά, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι θέματα υγείας. Έτσι λοιπόν συνέβη και με τις σειρές που σαρώνουν, ε, ειδικά στην τηλεόραση, τις ιατρικές σειρές, να πούμε για τον Gray's Anatomy, να πούμε για το Νιπ Τάκ, θα μας τα πει και η ίδια, σειρέ που έχουν χτυπήσει τεράστια νούμερα τηλεθέασης και που ο κόσμος δείχνει ότι τα αγαπάει. Γιατί τα αγαπάει και γιατί είναι τόσο ελκυστικά τα θέματα αυτά. Είναι γιατί το θέμα της υγεία πουλάει αυτό καθεαυτό από μόνο του ή συμβαίνει κάτι άλλο. Είναι εδώ λοιπόν η Γιώτα η Χουλιάρα να μας τα πει. Καλησπέρα Γιώτα από Κρήτη από Αθήνα, καλησπέρα σε όλες τις φίλες σε όλους τους φίλους που μας ακούνε να είναι καλά, να είσαι καλά πολύ ωραία τα είπε. εγώ χάρηκα όταν άκουσα που μας έδωσες ε, ακριβώς που βρισκόμαστε <χει> ε, που, μάλλον που βρίσκεσαι εσύ ε, και είμαστε μαζί σου και εμείς τέλο πάντων αυτή είναι η, η, η μαγεία της τεχνολογίας η μαγεία της τεχνολογία είναι αυτή και μπορεί να έχει τα κακά του το ίντερνετ και το διαδίκτυο αλλά έχει και απίστευτα καλά και ένα από αυτά τα καλά είναι αυτή η επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε ανα πάσα ώρα και στιγμή με την άλλη άκρη του κόσμου, με την άλλη πλευρά του πλανήτη. Εσύ δεν είσαι βέβαια τόσο μακριά, είσαι περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά μου, αλλά πραγματικά αυτή η αμεσότητα που δίνει το διαδίκτυο πια είναι μοναδική και είναι μία από τις μαγείες ε, του διαδικτύου αυτή. Λοιπόν, Αν μου επιτρέπει να πω εδώ ότι το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο. Συνήθω αυτό λέω και όταν κάνουμε κάποια σεμινάρια εμεί σε για τα social media, ότι το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο όπω είναι και το μαχαίρι. Το μαχαίρι μπορεί να σε βοηθήσει να κόψει το ψωμί το φαγητό, είναι όμω και φωνικό όπλο ταυτόχρονα. Κάτι ανάλογο είναι και το ίντερνετ. Mm -hmm. Εξαρτάται από τον χρήστη ποια θα είναι η χρήση που θα κάνει, ε, καθαρά από τον χρήστη και πώ θα το χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά του. Και αυτό και χρειάζεται και μια παιδεία που δεν ξέρω ακόμα αν το σχολείο μπορεί και την παρέχει, δεν νομίζω ακόμα. Έχουμε μείνει τώρα στην εκμάθηση των υπολογιστών όταν τα παιδιά από 3-4 χρονών το... παίζουν το διαδίκτυο εντάξει, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ε, νομίζω ότι τα social media πια και οι ειδικοί κώδικες που το διέπουν πρέπει... Εκεί να εστιάσει και το σχολείο, από το δημοτικό ακόμα, για να υπάρξει μια παιδεία σε όλο αυτό. Γιατί ε, προς, ε, μέχρι στιγμής μόνο οι γονείς μπορούν κάτι να κάνουν. Η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας φορέας που να ενημερώνει συστηματικά τα παιδιά για αυτό. Τέλος πάντων είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Ε, μην μπούμε σε αυτό. Για πε μου τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα που γι' αυτό το υπέροχο άρθρο, το πολύ πρωτότυπο άρθρο, που έγραψε στο Plan B του Ελεύθερου Τύπου. Λοιπόν, να πούμε ότι το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Plan B. Είναι ένα περιοδικό που βγαίνει το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα με τον Ελεύθερο Τύπο. Κυκλοφορεί δηλαδή μαζί με την Εφημερίδα. Ε, και από εκεί και έπειτα κυκλοφορεί και μόνο του στα σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί η μεταφύλα του Ελεύθερου Τύπου. Είναι ένα περιοδικό ποικίληση ή περισσότερο εναλλακτικό. Ε, το όνομά του λέγεται κιόλα Plan B. Δηλαδή, η δεύτερη, να το πούμε έτσι, το δεύτερο σχέδιο στη ζωή μα, μα καλεί να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μα με ένα διαφορετικό τρόπο, πέρα από την καθημερινότητα. Ή να ενημερωθούμε άκρι... με ένα διαφορετικό τρόπο. Ή να ενημερωθούμε με ένα διαφορετικό τρόπο, Ακρι... να... Να, διαβάσουμε... Ναι, να διαβάσουμε μια άλλη ιδέα, μια άλλη άποψη. Ακριβώ, ακριβώ. Mm -hmm. Το άρθρο έχει τίτλο Ιατρικό Hollywood. Πώ δηλαδή η τηλεόραση και ο κινηματογράφο συνδέονται με την ιατρική του μέλλοντο. Για να πούμε την αλήθεια, η αρχική ιδέα για να γραφτεί το συγκεκριμένο άρθρο δεν ήταν η δική μου. Ήταν τη αρχισυντάκτρια του περιοδικού, τη Μαρία τη Λιθάνδρου, η οποία κάποια στιγμή το Μάιο μου στέλνει ένα μήνυμα, ένα Σαββατοκύριακο του Μαΐου ήταν σε ένα ιατρικό συνέδριο. Η Μαρία ω αρχισυντάκτρια είχε πάει να παρακολουθήσει ένα ιατρικό συνέδριο. Και εκεί τέλο πάντων, βάσει ιατρικό συνέδριο, τη ήρθε ξαφνικά η έμπνευση ε, ότι. Άρα και μήπω ο κινηματογράφο, μήπω η τηλεόραση, μήπω οι ιατρικέ τηλεοπτικέ ιδέε έχουν προβλέψει κάτι από όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα τα επιτεύγματα τη ιατρική και μου στέλνει ένα μήνυμα ακριβώ επειδή γνώριζε την, ας πούμε, την αγάπη μου να. Να, να αστρογραφώ προσπαθώντα να αποσυμβολήσω ε, τι μα λένε οι τηλεοπτικέ σειρέ, τι μα λέει ο κινηματογράφο, ποια είναι τα κρυμμένα μηνύματα, ε, ποιε είναι οι μέθοδοι προπαγάνδα. Μου στέλνει λοιπόν ένα άρθρο και μου λέει: Θέλει να γράψει ένα τέτοιο άρθρο. Ε, εγώ ενθουσιάστηκα, μου λέει: αν Πριν τη πω ναι, μου λέει: Αν πει όχι, να ξέρει ότι δεν υπάρχει μου λέει Άλλος που θα μπορέσει να το γράψει. Ή εσύ μου λέει: Θα το γράψεις ή κανένα μου λέει στο πλαντή. Φυσικά τη και καταλήξαμε και δημοσιεύτηκε στο τέκκο που κυκλοφόρησε η Σεπτέμβρη το συγκεκριμένο άρθρο που εξηγεί τι γίνεται τελικά με τις ιατρικές σειρέ. Νομίζω ότι τι, λίγο πολύ, έχουμε δει όλοι, δεν, δεν απαραίτητο να είναι φανατικός κάποιος των ιατρικών σειρών, έχει, που έχουν πέσει την αντίληψή μας. Βεβαίως. Και το, η Ιετατική που έκανε στάρ του Τζόρτζ Μπλούνε, ειδικά α, οι φίλες θα το γνωρίζουν. Ε, το Grayson anatomy που προβάλλεται τώρα ένας από του νομίζω κύκλου και... Τηλεόραση του Α. Πιο παλιά στο Σταρ ήταν η πλαστική ομορφιά το λεγόμενο Νίπ ε, Οι ιατρικέ υποθέσει είναι ο, το Dr. Χάουλ που βλέπαμε επίση από το Σταρ. Διάφορε τέλο πάντων ιατρικέ σειρέ. Αυτέ τουλάχιστον είναι οι πιο γνωστέ εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί στο Χόλιγουτ υπάρχουν πάρα πολλέ ε, σειρέ, τηλεοπτικέ σειρέ ιατρικής φύσεως που έχουν προβληθεί κυρίω από το 94 και έπειτα. Ωραία. Να σε ρωτήσω λίγο. Ε, Πώ ξεκίνησε σε όλη αυτή η ιστορία με τις ιατρικές σειρές κατάλαβε προφανώς κάποιος κατάλαβε το Hollywood συνειδητοποίησε ότι τα θέματα υγείας πουλάνε πουλάει η υγεία και γι' αυτό ξεκίνησε ή υπήρχε ευθύς εξαρχής ένας άλλος στόχος ε, κοίτα να, για να πάντοτε στο Hollywood προσπαθούν να βρουν θέματα που ίσως να τραβήξουν Σκέφτηκε κάποιος να κάνει, ξεκίνησε, περισσότερο ξεκίνησε με την Εντατική το 1994, καταθέσαν και υπήρχαν και παλιότερα κάποιες ίδες κάτι, δεκαετία ε, του 60 ε, Ξεκίνησε με την Εντατική που ήταν και ο Τζορτς Κλούνεϊ. Έγινε πάταγος γιατί και πουλάει υγεία και πουλάνε και τα love story. γιατί υπάρχει και love story. Βέβαια, ναι. Οι προσωπικές ναι. ιστορίες των γιατρών, βέβαια. Ναι, ναι. Πουλάνε και οι εμφανίσινοι ηθοποίοι, γιατί αν παρατηρήσεις όλοι οι ηθοποίοι είναι μοντέλα εμφανισιακά που παίζουν σε αυτές τις Είναι πολύ προσεγμένοι και οι άνδρες γιατροί και οι γυναίκες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι αυτό που λέμε τους βλέπεις και λες πω, πω τι όμως οι άνθρωποι εμφανισιακά, έτσι. Mm -hmm. Mm -hmm. Πουλάει λοιπόν όλο αυτό και παίξανε σε αυτό το σκηνικό στο ότι πουλάει. Αρχικά ξεκίνησαν για να κάνουν νούμερα. Πάντοτε ο στόχος είναι να γίνονται νούμερα. Τα νούμερα φέρνουν διαφημίσεις, οι διαφημίσει φέρνουν έσοδα. Mm -hmm. Ωραία. Από εκεί ξεκινάει. Στην πορεία όμως βλέποντας ότι αυτές οι σειρές πουλάνε και βλέποντας ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό Αμερικάνων, πάνω από 88% ε, Βάσει πρόσφατε έρευνε, παρακολουθούν τι σειρέ αυτέ και ενημερώνονται μέσα από αυτέ τι σειρέ για θέματα υγεία. Σαν και αυτό που είχαμε εμεί παλιά, θυμάστε, που λέγαμε Μου πει να πάρω αυτό το φάρμακο. ή mm -hmm, mm -hmm. πήγα στο φαρμακοποιό να μου γράψει φάρμακο που δεν πήγαινε στο γιατρό, ο Έλληνα, και λέγε «Πάω στο φαρμακοποιό, ένα μπορεί να μου γράψει φάρμακο. Έχω ένα στομακόπωνο, δεν είναι τίποτα. Mm. Ο Αμερικάνο έκανε κάτι ανάλογο με τι τηλεοπτικέ σειρέ. Έβλεπε δηλαδή μια τηλεοπτική σειρά ιατρική που είχε ένα ιατρικό θέμα. Ε, και έλεγε, α, σου λέει, μαθαίνω από εκεί. Τι είχε αυτό, α πούμε, είχε το συγκεκριμένο, άρα έχω και εγώ κάτι ανάλογο. Έχω και εγώ αυτά τα συμπτώματα, μήπω είναι ε, αυτό. Ε, έχω αυτά τα συμπτώματα. Ε, και έτσι το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Ασθενειών, αφού σου λέει, οι περισσότεροι ενημερώνονται από εκεί και ακολουθούν πιστά αυτά που λένε οι σειρέ. Τουλάχιστον να περάσουμε και συγκεκριμένα μηνύματα. Μηνύματα που αφορούν τι λοιμώξει, μηνύματα που αφορούν του εμβολιασμού και εκεί μπαίνουν άλλα θέματα πλέον. Ε, γιατί μπαίνουν και φαρμακευτικέ εταιρείε οι οποίε μπορεί να είναι χορηγοί από πίσω, χορηγοί σε παραγωγέ, ε, να πέφτουν mm -hmm. κονδύλια πολλά. Ε, μιλάμε τώρα για βιομηχανία του θεάματο πλέον. Mm -hmm. ε, και για εξωφρενικά πλέον ποσά. Και, δεν, και είναι είναι μόνο, ας... μόνο, δεν είναι μόνο, συγγνώμη Γιώτα που σε διακόπτω, δεν είναι μόνο η βιομηχανία του θεάματο. Έκουν, συνεργάζονται πολλές βιομηχανίες για να, για να βγει αυτό το τελικό προϊόν. Σίγουρα, για παράδειγμα, σε κάποιες στρατιωτικές ταινίες, που έχουμε λίγο τώρα από αυτό, ε, συνεργάζονται το πεντάγωνο των ΗΠΑ. Πολιτειών. Δίνει συμβουλές, υπάρχουν στρατιωτικοί που δίνουν συμβουλέ. Έτσι και εδώ υπάρχουν γιατροί που δίνουν συμβουλέ στις συγκεκριμένε σειρές. Μάλιστα, για να ξέρει, υπάρχουν και βραβεία. Ε, δίνονται και βραβεία ε, ανάλογα με το πόσο πιστή είναι η σειρά ε, στο, στα, στα συγκεκριμένα ιατρικά θέματα ε, και η σειρά Grace Ανάτομη έχει πάρει αρκετά βραβεία mm -hmm. Ειδικά την... βραβεία εννοεί, ειδικά βραβεία που αφορούν. Είναι ειδικά βραβεία, είναι βραβεία που έχουν καθιερωθεί για, για την επιστημονική εγκυρότητα μηνυμάτων υγεία, αν θέλει να το πούμε έτσι. Δηλαδή, όταν παρουσιάζουν κάτι και είναι έγκυρο, ε, χωρί θεωρίε συνωμοσία, ε, όλα αυτά ε, έχουν. Ε, δηλαδή, θέλουν να υπάρχει μια αληθινή ιστορία και τα συμπτώματα που δείχνουν από κάποια ασθένεια, οποιαδήποτε ασθένεια, από την πιο μικρή μέχρι και την πιο σπουδαία, να φαίνονται όπω θα ήταν στην πραγματικότητα. Να Δηλαδή πραγματικό το γεγονό και όλο αυτό επικαλυμένο με την ανάλογη ρομαντική σάλτσα. Πάντα υπάρχει το love story mm -hmm. γύρω από τι συγκεκριμένε σειρέ ή ταινίε ιατρική φύσεως Πάντα υπάρχει το love story γιατί το love story σε συνδυασμό με όλη αυτή την κατάσταση είναι που πουλάει. Και θα τραβήξει τον μέσο πολίτη, είτε είναι Αμερικάνο είτε είναι Έλληνα, γιατί υπάρχουν εξαγωγέ των συγκεκριμένων σειρών παντού, πούμε, πέρα από, το, από την Αμερική και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Όλο ο πλανήτη βλέπει πλέον αυτέ τι σειρέ. Mm -hmm. Είχαμε το... και περιστατικά που σώθηκαν άνθρωποι. Υπάρχει ε, ένα περιστατικό εμάς... το οποίο πραγματικά είναι αξιοσημείωτο ε, και το οποίο συνέβη στη Γερμανία. Στη Γερμανία, σε ένα πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο του Μάρκουκ. Υπάρχει ένα διατρός, ο διατρός ο Δόκτορ Σίφερ ο οποίος είναι φανατικός σταυμαστής της σειράς Doctor House και το βλέπει... βλέπει Ανελιπώς. Ναι. Ναι. ναι, και όχι μάλιστα τη βλέπει. Ε, έχει κάνει και το εξής. Ε, αυτό βέβαια ίσως να οφείλεται και στο ότι προσπάθησε ο ίδιος να βοηθήσει τους φοιτητές του ή μάλλον να τους προσεγγίσει. Έπαιρνε επεισόδια από τον Δόκτορ House. Και κάνοντα μάθημα στου φοιτητέ του, γιατί ή και φοιτητέ, τέλο πάντων γιατρού εκπαιδευόμενου ειδικευμεου και λεφτά, κάνοντα μάθημα στου φοιτητέ παρουσίαζε την αρχή, τα συντόματα και στη συνέχεια του ζητούσε να βγουν τη λύση. Όμω θα μπορούσε ότι τη να σχετύπε το επεισόδιο και να ήξερε τη λύση και να την παρουσίασε. Δεν <σ revolutionary> τέλο πάντων, δεν ξέρω αυτό πώ το κανόνε ίσω να του ζητούσε κάποια διαφορετική λύση από τη λύση του συγκεκριμένου επεισόδίου. Δήσε λοιπόν το μάθημα βασιζόμενο κάθε φορά στα επεισόδια τη συγκεκριμένη φάση. Οπότε εκτός το ότι ήταν ο ίδιος φαν της σειράς, είχε μάσει έξω και όλους τους τίτλους με κάθε λεπτομέρεια, όλες τις αυθένειες που είχαν παρουσιαστεί αναδιαστήματα, όλα τα ιατρικά προβλήματα. Και και της λύσης των πρόβλημάτων Ετσι κάποια στιγμή το Μάιο του 2012 εμφανίστηκε μια περίπτωση ενός 55χρονου Γερμανού το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου έχει κρατηθεί μυστικό για ευνόητους λόγους γιατί είναι και το ιατρικό απόρριτο αν και η ιστορία του έχει δημοσιοποιηθεί και έχει δημοσιοποιηθεί και σε γερμανικά και σε αγγλικά ιατρικά περιοδικά Επανέρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπο ασθενή, έπασε από καρδιακή ανεπάρκεια και παρουσίαζει και ένα παράδοξο συνδυασμό συμπτωμάτων. Είχε πειρετό, είχε εμφανίσει μερική τύφλωση, είχε πρόβλημα με την ακοή του, είχε εμφανίσει ήδη στου λεμπαδένε και κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Ναι. Είχε πάει σε πάρα πολλού γιατρού. Κανεί δεν μπορούσε να καταλάβει ε, τι είχε συμβεί, γιατί να εμφανίζει από μια καρδιακή ανεπάρκεια ξαφνικά όλα αυτά τα προβλήματα. Και τελικά ο συγκεκριμένο είχε πρόβλημα με το κοβάλτιο, επειδή είχε κάνει επέμβαση λόγω τη καρδιακή ανεπάρκειας με κοβάλτιο, είχε πάθει δηλητηρίαση από κοβάλτιο, κάτι που είχε παρουσιαστεί σε, σε συγκεκριμένο επεισόδιο του Dr. House... και ο γιατρό, ο συγκεκριμένο, ο Dr. Εσίφερ, το ήξερε και έτσι τον έκανε καλά που είχε περάσει από τρει ή τέσσερι γιατρού, δεν θυμάμαι ακριβώ τώρα ο πώ είχε περάσει προηγούμενο, και δεν μπορούσαν να βρουν τη λύση. Το συγκεκριμένο, μετά έκανε την ιατρική επιστημονική αναφορά, την έγραψε και στο γερμανικό, στη γερμανική εφημερίδα ιατρική εφημερίδα του Πανεπιστημίου του και σε γερμανικό επιστημονικό Περιοδικό και δημοσιεύτηκε και σε αγγλικό μετά περιοδικό και αναφέρθηκε και είπε ότι τη λύση ουσιαστικά του την έδωσε η συγκεκριμένη τη λογική και τον βοήθησε να σκεφτεί ε, ε, πέρα, λίγο πιο εναλλακτικά. Πέρα από αυτό που θα σκεφτόταν ενδεχομένω κάθε γιατρό. Ο γιατρό βλέπει το ιστορικό σου mm -hmm. και μίλησε αυτό εκείνο το άλλο πάλι. Άλλο. σω ε, να, να μην εξετάζει. Τώρα, εντάξει, δεν, δεν ξέρω ακριβώ πώ το κάνω γιατί δεν είμαι γιατρό. Αλλά να μην εξετάζει όλε τι παραμέτρους. Συγκεκριμένη σειρά βοήθησε τον συγκεκριμένο γερμανό γιατρό να δει λίγο εναλλακτικά πέρα. Δηλαδή πίσω από αυτά. Που κατάλαβα, φοβάνε. κατάλαβα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ε, κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα γιότα, ε, έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα ε, και επανερχόμαστε γιατί στο άρθρο σου έχεις ένα κεφάλαιο που μιλάς για την μεγάλη οθόνη προφήτη ατρικών εξελίξεων. Και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό μαζί, αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο. Θαυμάσια. είμαστε εδώ στον Αλμπέντο 14, στην εκπομπή «Στου καιρού το Διάβα». Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου και μαζί μας είναι η Γιώτα η Χουλιάρα, συνάδελφος, μέτρ του είδους. Ποιο είδους? Να αποκωδικοποιεί και να αναλύει με τον δικό της μοναδικό τρόπο τηλεοπτικές σειρές και ταινίες κινηματογραφικές. Λοιπόν, Γιώτα, ε, βλέπουμε ότι ενώ οι τηλεοπτικές σειρές ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία ε, όσον αφορά στην, στην, στις ιατρικές εξελίξεις και στην ιατρική αν θέλεις ενημέρωση πάντα πια με συμβούλους, γιατρούς ή εταιρίες ή ξέρω εγώ το Αμερικανικό Κέντρο που είπες ασθενειών ε, ο κινηματογράφος είναι λίγο πιο προχωρημένος. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε διαφοροποιού, διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα εκεί στον κινηματογράφο πια στη μεγάλη οθόνη. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια ενώ στις σειρές βλέπουμε έχουμε μια πιστή απεικόνηση ε, ιατρικών ε, επιτευγμάτων ταυτόχρονα ή ίσως και λίγο μετά από τη στιγμή που έχουν ανακοινωθεί αυτά τα επιτεύγματα στον κινηματογράφο βλέπουμε ότι ο κινηματογράφος λειτουργεί μεγάλη οθόνη ω προφήτης των ιατρικών εξελίξεων και γενικά έχει αυτή την τάση η μεγάλη οθόνη μέχρι στιγμής να μας παρουσιάζει με τον έναν ή με τον άλλο. τρόπο του μέλλοντο ή του μέλλοντο που θα ήθελαν κάποιοι να υπάρχει. Ε, στο άρθρο, εγώ αναφέρω κάποια παραδείγματα. Βέβαια, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι αν έχουν παρακολουθήσει αρκετέ κινηματογραφικέ ταινίε θα έχουν δει ότι αρκετέ από αυτέ, ειδικά στι ταινίε επιστημονική φαντασία, τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ε, παρουσιάζονταν κάτω παρελθόν και θα παρουσιαστούν φαντάζομαι και στο μέλλον τα ιατρικά επιτεύγματα. Η πρώτη και πιο χαρακτηριστική για μένα είναι οι, οι, οι, οι, οι, οι ταινίε επιστημονικής φαντασίας Star Wars, όλη η σειρά ταινιών, όπου βλέπουμε ότι μέσα από τι ταινίε τις, τις συγκεκριμένε. είχαμε δει από τη δεκαετία του 80 ακόμα τα ρομποτικά μέλη που σήμερα ήδη υπάρχουν Είχα, είδαμε δηλαδή ότι ο Λουκ είχε αποκτήσει ρομποτικό χέρι και σήμερα σιγά σιγά υπάρχουν κάποια ρομποτικά μέλη για όποιον βέβαια έχει δυνατότητα να τα πληρώσει γιατί δεν είναι για το ευρύ κοινό σωστά, είναι, που μιλάμε για ακριβά τώρα ποσά έτσι. Καλά, η επιστημονική φαντασία και γενικώ αυτού του τύπου η ταινία που αφορούν εξωγήινους ή καινούργιους τρόπους σκέψης ή τύπου άβατα. εντάξει, νέε ναι, ναι, αν θέλεις, πώς να το πούμε τώρα, φιλοσοφικές συνειδησιακέ καταστάσεις, να το πω έτσι είναι ένα άλλο κομμάτι που θα το αναλύσουμε σε μια επόμενη εκπομπή γιατί μας ενδιαφέρει εδώ όπως θα ξέρει και εγώ προέρχομαι από τις πύλες του Ανεξήγητου που θύτευσα πολλά χρόνια με Κώστα Χαρδαβέλα οπότε είναι, είναι ναι, το αγαπημένο ναι, μου ναι, κομμάτι ναι, αυτό είναι το αγαπημένο, ναι, μου, κομμάτι ναι, είναι το αγαπημένο ναι. μου κομμάτι και αφού σε βρήκα θα σε ξετινάξω <laughs> <laughs> θα ψάξω να βρω όλες τις ταινίε να, να, να τις σχολιάζουμε μια-μια που έχουν τέτοιου είδους θεματολογία είναι και αυτό που λε εσύ, είναι και η προσπάθεια γενικά μέσα από τι ταινίε να δημιουργείται συγκεκριμένη προπαγάνδα. Ε, και όταν λέω προπαγάνδα, ε, θέλω λίγο οι, οι ακροάτριε και οι ακροατέ μα να, να απομακρυνθούν από την κακή έννοια τη λέξη. Δηλαδή, φτιάχνει κάποιο μια ταινία, φτιάχνει μια ταινία. Ε, τι προσπαθεί να κάνει προσπαθεί να προβάλλει κάθε φορά τα ε, καλά στοιχεία εντό αγωγικών αν θέλετε βάζετε το καλά ε, της, του έθνους του ε, για παράδειγμα θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια υπέροχη ταινία με τον ελληνικό πολιτισμό ε, κάτι ανάλογο κάνουν οι Αμερικάνοι προσπαθούν ε, να προβάλλουν το λεγόμενο Αμερικάνικο όνειρο και όλοι νομίζουν ότι πηγαίνοντα στη Νέα Υόρκη θα είναι όλα ρόδινα και θα στα για παράδειγμα, να φέρω τώρα ένα παράδειγμα για να καταλάβετε mm -hmm. το μέγεθο. Κάτι ανάλογο κάνουν οι ταινίε. Κάνουν ένα είδο προπαγάνδα και δημιουργούν συγκεκριμένε εντυπώσει. Πέρα φυσικά από το γεγονό ότι τώρα μιλάμε για τα ιατρικά επιτέγματα. Δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθούμε και σε κάποιε άλλε ταινίε που έχουν παρουσιάσει κάτι ανάλογο, ε, ανάλογα ιατρικά επιτέγματα, πολύ πριν έρθουν mm. αυτά τα, τα επιτέγματα. Βεβαίω. Περιμένω να μα ενημερώσει. Ε, το 1997 σίγουρα έχετε δει την ταινία Robin, το που έπαιζε και ο Σβάτσε ο οποίος μάλιστα στο εργατήριό του χρησιμοποιεί την κρυογονική. Βέβαια το 1997 δεν υπήρχε η κρυογονική. Υπάρχει όμω σήμερα πλέον. Έχει ξεκινήσει τα τελευταια 2 2-3 χρόνια, το 2015 και έπειτα. Και μάλιστα το 2016 ε, αρκετά άτομα καταψήχθηκαν και συντηρούνται σε Ινστιτούτα Κριογονικής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο πάρα πολύ γνωστά Ινστιτούτα Κριογονικής. Το ένα είναι στο Μίσικαν, στι Ηνωμένε Πολιτείες, και υπάρχει και ένα άλλο στη Μόσχα, το οποίο μάλιστα έχει καταψήξει 51 ανθρώπους και 18 ζώα. Έχει βγει Ή, μια φήμη Ή, και Ή, για το Walt Disney ότι έχει καταψυχθεί. Τώρα έτσι που το λες Σε. αυτό δεν το, δεν το γνωρίζει. Υπάρχει μια φήμη, υπάρχει δεν μια το γνωρίζω φήμη. να το πω. Mm -hmm. Γύ, γύρω από ε, τι του Disney και γενικά γύρω από το Disney υπάρχει ένας μύθο και πάντα πρόσωπο όπω είναι ο Ντίσνεϊ προκαλούν ε, μύθου, είτε πραγματικού, είτε μη πραγματικού. Πολλά λέγονται, σωστά, ε, σωστά. πολλά mm. δημιουργούνται. Μα μίλησα ναι, για ναι. φήμη, μίλησα για φήμη. Δεν, μίλησα ότι, δεν είπα ότι ναι. έχει γίνει. Υπάρχει δεν πάντως ξέρω αυτό. καν αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, βέβαια δεν το ακούω. Να δεν το αποκλείουμε, γιατί ο Disney είχε συνεργαστεί και με άτομα τη CIA και με επιστήμονες από την NASA. Ήταν από τους ε, παραγωγούς του Hollywood που είχε πάρα πολλέ συνεργασίες με την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Ιδιαίτερα εκείνη την εποχή που ήταν και η εποχή του ψυχρου πολέμου που έπρεπε να περάσουν και συγκεκριμένα μηνύματα. Mm -hmm. Κάτι που, συνε, που συνέχισε να κάνει ο Σπίλμπερκ με τις ταινίες του πια. Δηλαδή π, π, π, αυτό είναι γεγονός ότι είχε συναντήσεις ειδικά για, εκπο, για εκπομπές, λέω, για τενίες τύπου ή τι και τα λοιπά και προχωρώντας προς τα μπροστά ή προς τα πίσω ε, είχε τις επαφές του και αυτός φαντάζομαι προκειμένου να, να προχωρήσει ε, στη δημιουργία και, και ταινιών. Μό, και, και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο το διάστημα δεν ήταν μόνο η υπόθεση του διαστήματος η οποία να σου πω ότι ξανά μπει στο προσκήνιο ενώ είχε παγώσει με το τέλος του ψυχρού πολέμου ξαναμπήκε στο προσκήνιο τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Ρωσία ότι γενικά είχε αναλάβει αν θέλεις να, να του στήξει το λεγόμενο Αμερικάνικο Όνειρο σε μια εποχή που, και... που κυνηγούσαν και τους αριστερούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια εποχή που υπήρχε έτσι φέραν να χτί... χτίζανε το Αμερικάνικο Όνειρο της υπεροπλίας Κάνει κόνηρο τη οικογένεια που περνάει καλά στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είχε προσπαθήσει, να Μα... όχι ο ίδιο συγκεκριμένα, με βάση τι οδηγίες που δεχόταν από την Αμερικανική κυβέρνηση, να δημιουργήσει το όνειρο μέσα από τις ταινίε του. Mm -hmm. ε, τώρα, βέβαια, ο ίδιος έχει φύγει, αλλά σίγουρα η συνεχίζει το συγκεκριμένο μοτίβο. Άλλωστόσο mm. είναι ο σκοπό του Hollywood και των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν το Made in USA όνειρο όπως ανάλογο σκοπό έχουν και οι κινέζικες ταινίες έτσι, γιατί έχουμε και οι κινέζικες ταινίες και οι ταινίες του Bollywood που δημιουργούν το όνειρο του Bollywood και της Ινδίας όσους παρακολουθούν Bollywood mm -hmm, mm -hmm. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία ε, έχουμε κάποιες άλλες τενίες που... Ε, Υπάρχουν πλέον... και άλλες τενίες. υπάρχει η το sequel μάλλον της Dredd, του κωδικαστής Dredd, γιατί υπήρχε και παλιότερη τενία ταινία με τον ε, Σταλόνε αλλά υπάρχει η καινούρια ταινία του 2012 όπου είναι ολοφάνερα μια ια... φαίνεται δηλαδή καθαρά μια ια... ιατρικό επίτευγμα Στο ε, το τέλος αν θυμάμαι καλά της ταινία, ο πρωταγωνιστής έχει τραυματιστεί ε, και στην προσπάθειά του να επανέλθει, έχει πραγματιστεί αρκετά σοβαρά, χρησιμοποιεί ένα είδος κόλας για να επιπλέσει το μεγάλο τραύμα που έχει. Αυτή η κόλλα υπάρχει ήδη και χρησιμοποιείται ε, πέρα από το Πανεπιστήμιο του ΣΥΔΕΙΖΝΟ. Όπου την έχουν πατεντάρει και τη χρησιμοποιούν και στι Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει, τη χρησιμοποιεί και ο στρατό των Ηνωμένων Πολιτείων. Και νομίζω ότι αν κάνετε και μια έρευνα και μέσω Facebook ε, υπάρχουν βιτεάκια που μπορούν οι ακροατέ να βρουν, αλλά και στο ίντερνετ, είναι ένα είδο κόλλα που το χρησιμοποιούν ήδη και σε μικρά και σε πιο μεγάλα τράγματα για να μην υπάρχουν γράμματα. Ε, και μάλιστα η συγκεκριμένη κόλλα κάνει ανάπλαση του δέρματο και φροντίζει να μην αφήνει όσο είναι αυτό δυνατόν. Ανάλογα βέβαια και τον τραυματισμό, να μην αφήνει σημάδια. Mm -hmm, mm -hmm. Και υπάρχει και η ταινία Passengers του 2016, όπου εκεί. Εν... Et dans ce cas. À moins que ce ne soit ton ski, il buvait de la vodka dans une balle à laïka et prenait de l'île en disant que c'était exquis. Le jour où elle le rencontra, il lui baisa la main trois fois, puis de sa belle voix grave, il récita les burs graves dans une traduction moldave, c'est alors qu'elle succomba. Il avait le charme slave. Et elle est devenue l'esclave, l'esclave de ce charme slave, sexapilop et en Elle s'écria, je t'appartiens, tous mes millions seront les tiens. Il des Nietzschevaux, des millions c'est beaucoup trop, mais si vous avez mille francs, prêtez-moi donc un instant. Ce tendre amour dura trois mois, jusqu'au jour où elle le trouva, enroulée, nu comme un ver, autour d'une femme aux yeux verts, elle sortit son revolver, en criant au Et Il avait le charme cela. Elle est devenue l'esclave. Esclave de ce charme slave. Sex à pilote et fanfox Il lui cria sans se retourner. Non mais des fois, t'es pas cinglé Bah tu t'arrêtes de galer et me laisser travailler. Sinon je te file une grande batte. T'es prévenu Alors fais gaffe. Tu ne pas me prendre pour un cave. Parce que j'ai le charme slave. Mon vrai nom c'est Fleur de Nerve, mais tu peux m'appeler Octave. Va m'attendre sur le palier. Tu viendras quand je te sonnerai. Et elle reste l'esclave, l'esclave de ce charme slave, l'esclave de la voix suave. Du octave, de Γιατί εσεί μα δίνετε τη δύναμη και έτσι τη χαρά να είστε κοντά μα κάθε βράδυ, όχι μόνο τι δευτέρες που είμαι εγώ, αλλά κάθε βράδυ και να ακούτε το συγκεκριμένο σταθμό. Από σα λοιπόν, παίρνουμε τη δύναμη και συνεχίζουμε και συνεχώ θα, ε, θα μεγαλώνουμε και η επέκταση είναι δεδομένη. Σα τα είπε νωρίτερα και ο Γιώργο Ο Γιότα ε, Χουλιάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιότα ε, Βλέπουμε λοιπόν ένα ισχνό ναι να επικρατεί και μιλάμε για το δημοψήφισμα ε, που πραγματοποιήθηκε χθες στα Σκόπια ε, με τον Ζάεφ να πετάει το μπαλάκι στην Βουλή, στο Κοινοβούλιο του Σκοπιανό και στην αντιπολίτευση στην ουσία, με ένα 36% να προσέρχεται στις κάλπες και να παίρνει ένα συντριπτικό 94-96% υπέρ του ναι, του 36 όμω του πληθυσμού. Ε, ένα δημοψήφισμα που δεν ξέρω αν είναι έγκυρο ή άκυρο, δεν ξέρω τι ισχύει, θα μα το πει εσύ ασκόπια, ε, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον του μισού ε, ψηφοφόρου για να θεωρηθεί ότι είναι έγκυρο το ε, δημοψήφισμα. Ε, και βλέπουμε δύο λαού που δεν θέλουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Να μην μπορούν στην ουσία να. Πώς να το πω. Να, να, να, να μην μπορεί η άποψή του αυτή να επικρατήσει, γιατί οι δυο αυτοί οι πρωθυπουργοί επιμένουν και όχι μόνο αυτοί, αλλά και τα κέντρα, τα ξένα, οι Αμερικανοί, οι υπόλοιποι Ευρώποι, να υποστηρίζουν θερμά αυτή τη συμφωνία. Για πες μου, τι γίνεται και πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ όλο αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι όντως, όπως τα έπαιζε, έγινε χθες, πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα, 36,91 με και γραμμένων ψηφοφόρων ήταν το ποσοστό που ψήφισαν. Mm -hmm. ε, από αυτού το 91,46 ψήφισε ναι. Και υπήρχε ένα ποσοστό του 5,66% που ψήφισε όχι. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό του 2,89% που ήταν άκυρα τα ψηφοδέλτια. Mm -hmm. από την υπόλοιπη το υπόλοιπο 60-30% απήχε πήγε χθες να ψηθήσει oh, yeah. Ήταν μια, πολυ... μια πολύ όμορφη ημέρα χθε ε, στα Σκόπια Δεν είχαν τυφώνες, κυκλώνες περίεργα ε, καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον από ό,τι μου είχαν εμένα ε, φίλοι, άνθρωποι, δημοσιογράφοι που βρίσκονταν επάνω και αρκετοί από τους πολίτες ε, της χώρας βολτάραν Στι πλατείε, στα ποτάμια, έκαναν τι εκδρομέ του. Προτίμησαν να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτό από το να πάνε να ψηφίσουν. Και τώρα, τι μέλη, τι μέλη γενέστε, έτσι αυτό είναι το ερώτημα. Καταρχήν, να... πριν, πριν, πούμε, πριν πούμε το τι μέλη γενέστε, να μείνουμε λίγο σε αυτό αυτό το δημοψήφισμα. Το 64% περίπου το 100 που δεν πήγε να ψηφίσει. Γνωρίζουμε ότι υποστήριζε το όχι. Γνωρίζουμε αν είναι αδιάφοροι ως προς τις εξελίξεις του κράτους τους. Τι μπορούμε να; να τι, μπορούμε τι ξέρουμε. Να μόνο, μπορούμε να κάνουμε μόνο εικασίες. Mm -hmm. ε, η αντιπολίτευση στα σκόπια με τον τρόπο της φρόντιζε να ενισχύει την αποχή. Ε, δηλαδή ενίσχυει την αποχή για να μην πάνε να δώσουν ένα ξεκάθαρο όχι. Να πούμε ότι το Τουλάχιστον από τι δηλώσει που είχε κάνει μέχρι στιγμής ο Ζωράν Ζάεφ Είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι δεσμευτικό Δεν είναι δεσμευτικό το δημοψήφισμα, είναι συμβουλευτικό Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για έγκυρο ούτε για άγκυρο Ένα συμβουλευτικό δημοψήφισμα είναι απλά ένα συμβουλευτικό δημοψήφισμα Που θα συμβουλευόταν τη γνώμη του λαού του με αυτή τη λογική. Μόνο αν ήταν δεσμευτικό το δημοψήφισμα και αν είχε παρουσιαστεί ξεκάθαρα ω δεσμευτικό, ε, δεν θα μπορούσε σήμερα ο Ζάεφ να πάει τη συμφωνία των... Σήμερα, αύριο, όποτε την πάει, τη συμφωνία των Πρεσπών στην ε, Βουλή της χώρας του. Ε, βέβαια, ε, αρκετοί λένε ότι χρησιμοποίησε ακριβώς τον όρο συμβουλευτικό γιατί γνώριζε πως ε, τελικά θα υπήρχε η αποχή, η, η αντιπολίτευση φρόντιζε να ενισχύει την αποχή. Mm -hmm. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως είναι τάφης αλλητρωτισμού, γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη γειτονική χώρα ζουν αλβανοί, ζουν Βούλγαρι, ζουν Φυσικά Ισλάβοι, ζουν Αφίγκανοι, ε, ζουν Τούρκοι. Ετου... Ε, υπάρχουν ε, πά, πολλές ε, ε, εθνότητες ε, οπότε όλοι αυτοί σαφώς αμοιγώς τους μπορούν να μην τους ενδιαφέρει κάποιο να λέγονται όπως ε, ε, θέλει ο, ο Ζωρανζάεφ να λέγονται Μακεδόνες από την άλλη βέβαια υπάρχουν σίγουρα και τα άλλη στοιχεία από την πλευρά της αντιπολίτευσης ε, οι πληροφορίες ε, λένε τουλάχιστον οι, οι δικέ μου εκτιμήσεις ε, λένε ότι όλοι αυτοί γύρισαν την πλάτη στη επιτακτική αν θέλει να το πούμε έτσι προσπάθεια τόσο των Αμερικάνων όσο και των Ευρωπαίων να του πείσουν να συμμετάσχουν σε ένα δημοψήφισμα. Μάλιστα, Μάλιστα από ό,τι μου είπανε φίλοι που βρέθηκαν στα Σκόπια αρκετοί πολίτες της χώρας είχαν εκνευριστεί με τον που οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι προσπαθούσαν να του πιέσουν. Θυμάστε κάτι ανάλογο. Όχι, όταν τα τελευταία χρόνια με, με πάρα πολλού Ευρωπαίου αξιωματούχου σε, σε όλα τα δημοψηφίσματα και σε όλε τι προσπάθειε γενικά που κάνουν οι λαοί. Ήταν να γίνει δημοψήφισμα για τον Brexit, προσπαθούσαν όλοι να πείσουν του Βρετανού να μην ψηφίσουν υπέρ του Brexit. Είχαμε το δημοψήφισμα το δικό μα εδώ πέρα στην Ελλάδα, προσπαθούσαν όλοι να μα πείσουν να ψηφίσουμε διαφορετικό αυτό που βγήκε είχαν γίνει εκλογές που βγήκε ο τραβ, προσπαθούσαν όλοι να πείσουν τον Αμερικάνικο λαό να ψηφίσει τη Χίλαρη και όχι τον τραβ. Υπάρχει γενικά μια τάση, αν θέλεις της επίσης των επίσημων αξιωματούχων των επίσημων πολιτικών αρχηγών χωρών, κρατών, οργανισμών εθνών όπως βάεο, όλων τελείων πάντων αυτών να, να επιβάλλουν στου λαού τι θα ψηφίσουν. Και φαίνεται ότι αυτή η επιβολή δεν μπορεί τελικά να περάσει. Ε, βέβαια, στα, στα Σκόπια υπάρχει, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το έκαναν από αδιαφορία προ όλου αυτού ή απλά ακολούθησαν την ε, αντιπολίτευση ή απλά έπαιξαν τελικά τόσο μεγάλο ρόλο οι Ρώσοι χάκερ, γιατί έχει ακουστεί και αυτό τα τελευταία 24 ώρα, την τελευταία εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα συγκεκριμένοι λογαριασμοί στα social media από Ρώσους και οι Κινέζους αν θέλει, γιατί και οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτή τη δουλειά που προωθούσαν την αυτοχή κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό που επηρέασε τους πολίτες και δεν πήγε. Mm -hmm, mm -hmm. πάντως ο Ζάεφ δηλώνοντας ότι το δημοψήφισμα είναι συμβουλευτικό του... Ε, ε, Ξέρεις, δεν καταλαβαίνω ποια ήταν η, ποιος ήταν ο σκοπός του αφού φαντάζομαι ότι υπήρχαν κάποιες... Τα, δηλαδή, γνώριζε ακόμα πριν το, το ανακοινώσει στο Σκοπιανό λαό φαντάζομαι ότι είχε, ήξερε... Κάτι, δεν μπορεί. Δηλαδή, η συμβουλή του κάτι θα του είχαν πει και εκείνο κάτι θα αντιλαμβανόταν. Σίγουρα, σίγουρα είχε αυτή την αίσθηση και σίγουρα γι' αυτό συχνά πυκνά έλεγε ότι είναι δεσμευτικό το δημοψήφισμα, αλλά μάλλον υπολόγισε ότι με την καμπάνια, με αυτή την πολύ δυνατή καμπάνια που. Όπω είχε γίνει και στην Ελλάδα με το μνημόνιο και το δικό μα δημοψήφισμα. Έτσι, ναι, υπολόγισε φίλοι... ότι ίσω με την καμπάνια να, να αλλάξει γνώμη. Αυτό υπολόγιζε προφανώ. Εν η καμπάνια ήταν τέτοια στην οποία συμμετείχανε. και. Ε, ε, ε, ε, έστειλε επιστολή ακόμα και ο πρώην Αμερικανό Πρόεδρο ο Τζορτζ Μπού, mm -hmm. που στην ουσία προέτρεπε του πολίτε να πάνε να ψηφίσουν υπέρ του ναι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλο Πρόεδρο, συμμετείχε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Βέβαια, όλη αυτή η καμπάνια γύρισε ενάχλια, όπω φαίνεται. Mm -hmm. ε, σω είχε την αίσθηση ότι θα μπορούσε να πάρει ισχυρή πολιτική εντολή, είχε την αίσθηση ότι θα μπορούσε να λάβει αυτό που θέλει το ΦΕΤΕΝ. Ωστε mm -hmm. ε, ε, ε, να κατέβει μετά στη Βουλή και να πει στην αξιωματική αντιπολίτευση και στον πρόεδρο, φυσικά τη ε, χώρα, ότι ξέρει, εγώ έχω το λαό μαζί μου. Άρα με δηλά, θα περάσει συμφωνία των Πρεσπών, θα γίνει στην πραγματική αναθεώρηση και θα το κάνουμε όπω το θέλω εγώ. Δεν το βλέπει. τον Ζάεφ. Ναι, για ολοκλήρωση, για να σου. Θέσω. Ναι, πηγαίνει τώρα στο 2 B ο Ζάεφ, γιατί το Plan B το είχε εξ στο μυαλό του. Ε, εγώ είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό ότι είχε το Plan B, γι' αυτό το διάστημα πέταγε διαρκώς συμβουλευτικό συμβουλευτικό, συμβουλευτικό δημοψήφισμα. Το πλάνο είναι ότι θα χρησιμοποιήσει το 91% από το 36% του ποσοστού που ψήφισε. Ε, εκεί παίζει παιχνίδι τώρα, έτσι, αυτό είναι παιχνίδι. Παίζουμε τώρα με τις λέξεις, έχουμε πάρει λέει, 91% ναι από, από το 36%. Θα χρησιμοποιήσει λοιπόν αυτό για να πάει στη Βουλή της χώρας Ήδη από ό,τι λένε οι πληροφορίε μου έχει έρθει σε επαφή και με άλλους βουλευτές Άρα, ε, Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια ή Είναι απλά πληροφορίες που το ίδιο το κόμμα του Ζάεφ και η πλευρά Ζάεφ έχει δώσει τη δημοσιότητα Ο Ζάεφ να πω μω, ότι στη βουλή της χώρας του διαθέτει 69 βουλευτές όλοι, όλοι οι βουλευτές στη βουλή των Σκοπίων είναι 120 Για να μπορέσει να πάρει την πλειοψηφή 80 βουλευτές Άρα του χρειάζονται με απλά μαθηματικά 11 ε, χρειάζεται λοιπόν τρικαβουλευτές από την αντιπολίτευση. Mm -hmm. Ήδη διαδίδει ότι έχει βρει τους 7. Nah. Αυτό δόθηκε... Στα, ε, ε, στα μέσα μαζική ενημέρωση με τρόπο σήμερα. Και ψάχνει ακόμα για τέσσερι. Μέσα στι επόμενε 15 μέρε πρέπει να φέρει τη συμφωνία στη Βουλή. Δεσμεύεται τώρα, αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώ αν δεσμεύεται, από, επειδή το έχει πει ο ίδιο, αν τον δεσμεύουν οι εξελίξει λόγω του δημοψηφίσματο. Να μην λέω ε, κάτι στου ακορατέ. Ναι. Θα κρίνω ότι μέσα στι επόμενε 15 μέρε ε, θα φέρει τη συμφωνία στη Βουλή των Σκοπίων. Και εκεί πέρα θα κρυθούν όλα. Υπάρχει πιθανότητα εκεί να φάει ένα μεγαλόπρεπο όχι. Να μην μπορέσει να περάσει η κατάσταση. Οπότε θα κινηθεί πλέον για εκλογές. Και μάλιστα ψηφυρίζεται τα έντονα ότι. Ε, ψηφίζονται και οι ημερομηνίε. Ή για 25 Νοεμβρίου, mm -hmm. μιλάμε για εκλογές, ή για 2 Δεκεμβρίου. Mm -hmm. Οπότε πλέον κανεί δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τι, και τι θα γίνει. Μάλιστα. Ε, θέλω... αν, αν θα βγει ο Ζάεφ ή αν θα βγει αντιπολίτευση που σαφώς είναι πιο, πιο σκληρή ε, Δεν θέλει τη συμφωνία των Πρεσπών ε, Θέλει ε, και το Αλεξανδρό ε, Υπάρχουν πολλά αλλητρωτικά στοιχεία Βέβαια και στη συμφωνία των Πρεσπών ε, συντηρούνται κάποια αλλητρωτικά στοιχεία Αλλά αυτό εντάξει είναι άλλη κουβέντα τώρα που πρέπει να φτιάσουμε άλλη στιγμή για να την αναλύσουμε Μάλιστα. Το γεγονός είναι πάντως αυτό και εμέσως πλήσα φως το και εσύ ότι και οι δύο λαοί, για τους δικούς τους λόγους, δεν θέλουν ε, αυτή τη συμφωνία. Ε, Κάτι το δεν τους πάει καλά. Η Ελλάδα θεωρεί ότι έδωσε και παρέδωσε ναι, θέμα... πολλά. Ναι. Ε, ενώ ε, οι, ναι. οι, οι Σκοπιανοί, ίσως, ε, ε, ε, αντιλαμβάνονται ότι με την αναθεώρηση του συντάγματος που πρέπει, ε, στην οποία πρέπει να προχωρήσουνε, ε, κάποια ε, κάποιε δικέ του βλέπει, αν θέ προ την Ελλάδα, ε, uh -huh. σταματούν uh -huh. με αυτό. Ε... Αυτό που λε εσύ, εσύ και από την. και το ότι οι Σκοπιανή δεν είναι αμυγό ένα λαό, όπω είπαμε Έτσι. και πριν. Είναι μέσα Σλάβοι, είναι μέσα Αλβανοί, είναι μέσα Βούλγαροι. Ο καθένα έχει τα δικά, του, ε, τα δικά του πιστεύω, αν θέλει να το πάρουμε και διαφορετικά. Και εδώ να επισημάνω κάτι που ίσω να έκανε άσχημη εντύπωση στου Βούλγαρου και στου Σλάβου που ανήκουν στην χώρα των Σκοπίων. Χθε και ενώ το δημοψήφισμα ήταν σε εξέλιξη και η συμμετοχή. Είχαμε παρέμβαση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, ο οποίος προέτρεπε την ώρα δηλαδή, που ήταν σε εξέλιξη το δημοξύβερμα σε μια ξένη χώρα, προέτρεπε τους Αλβανούς που ζουν στα Σκόπτα να πάνε να ψηφίσουν. Αν αυτό δεν είναι ομή παρέμβαση, τότε τι είναι. Mm. Α, όλα αυτά δηλαδή δημιουργούν μια γενικότερη άσχημη κατάσταση, που κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί ε, και ποια θα είναι, ποιο, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν ο Ζάφερ που μάλλον σίγουρα ο ΖΑΣ θα πάει σε εκλογέ τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Πάντως, ε, εντάξει, βλέποντας όλα αυτά και βλέποντας και αυτά που έχει ζήσει η Ελλάδα τα, τα, τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια και αυτά που συμβαίνουν τώρα στα Σκόπια και με τη συμφωνία των Πρεσπών που κατά κάποιο τρόπο αυτοί οι δύο λαοί έρχονται σε μια πιο άμεση συνεργασία, αν μπορώ να το πω έτσι, βλέπουμε τελικά ότι αυτός ο όρος «δημοκρατία» Έχει κατακρεουργηθεί. Και το πολίτευμα δηλαδή έχει κατακρεουργηθεί. Αλλά στο όνομα τη δημοκρατία γίνονται τα, τα, τα. Δηλαδή δημιουργούνται και ανδρώνονται τα πιο μεγάλα τέρατα. Δεν ξέρω τώρα αν εσύ το, το βλέπει αυτό και το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά. Ε, εντάξει, είναι είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει. Όλε αυτέ οι παρεμβάσει, όλε αυτέ οι πιέσει. Ε, να βλέπει κάποιου λαού να θέλουν άλλα πράγματα για τη χώρα του, να συμβαίνουν άλλα, να. Να... το Σύνταγμα να μην το σκέφτεται κανείς να προχωράνε σε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ξέρω εγώ πώς συμβαίνει στην Ελλάδα τελευταία με τα μνημόνια ε, δεν ξέρω ε, κατά ε... πόσο όλο αυτό τελικά είναι ευχάριστο και πού θα οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση ε, δεν ξέρω ε, κατά ευχαριστώ. πόσο η λαοί θα μπορέσουν να πούμε αυτό να το ανέχονται ήδη έχουν ανέχτη πολλά όλοι οι λαοί ε, στους οποίους κάνει κουμάντο η Αμερική ή οι μεγάλες Ευρώπη. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν ακόμα να φάνε, αν θέλεις, αυτές τις παρεμβάσεις. Ναι, οι ήδη αντιδρούν και αντιδρούν ψηφίζοντας ακραία κόμματα, είτε προς την δεξιά πλευρά είτε προς την αριστερή πλευρά. Ε, και... Ε, καλά, και εμείς, ότι... και, εμείς, ε, και εμείς ψηφίσαμε αριστερά, αλλά δεν μας βγήκε τελικά και πολύ. Εντάξει, πάντα δεν βγαίνει. Ε, Όλα όσο τόσο, Πάντα οι λαοί έχουν μια κατάσταση να τη δρούν στις ακραίες καταστάσεις. Βλέπουμε ότι γενικά η Ευρώπη έχει χάσει και το ευρωπαϊκό όραμα, τουλάχιστον αυτό που παρουσίαζε πριν από μερικά χρόνια. Ε, δεν η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την παρουσιάζαν ή όπως την ονειρευόντουσαν κάποιοι. Mm -hmm. ε, και όλα... Και... Έχει πάρα πολλά πρόβληματα, υπάρχουν κάποια μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα. Υπάρχει και το κομμάτι τη τρομοκρατεία. Ε, Σαφώ και γίνονται εκτό δημοκρατία, κανεί δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Ε, για να υπάρχει δημοκρατία, πρέπει να υπάρχουν και πολίτε. Ε, και για να είναι κάποιο πολίτη πρέπει να ξέρει τα δικαιώματα του. Τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει του. Δηλαδή, δεν είναι απλά το να πάω να ψηφίσω ή το να πάω να παίγω από να εκλογική αναμέτρηση. Αν και αυτό είναι το πιο σημαντικό ε, το να ψηφίζει. Είναι πάρα πολύ παράγοντες και σίγουρα βρισκόμαστε και σε μια εποχή όπου βλέπεις ότι μεγάλες οικονομικέ εταιρείε και διεθνείς οργανισμοί είναι αυτοί που ελέγχουν την κατάσταση. Και όταν οι πολιτίες χάνουν το, το πολιτικό και μετατρέπονται σε οικονομικό σκέλος, ε, τότε αρχίζουν σαφώς και τα προβλήματα. Το θέμα είναι, γιότα ε... ότι μιλάς για δικαιώματα και υποχρεώσεις και βλέπεις, ας πούμε, ότι τα ψηλά κεφάλια ζητάνε μόνο ε, οι πολίτες να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, αφήνοντας τα δικαιώματα λίγο πιο εκεί πάντα. Ε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που συμβαίνει σε κράτη, ειδικά αδύναμα οικονομικά. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα. Όταν είσαι αδύναμος οικονομικά, είτε φταίει το ίδιο το κράτος, είτε φταίνε τα ξένα συμφέροντα τέλος πάντων, που σε οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την κατάσταση αυτή καθ' αυτή. Είσαι σε μια οικονομική ε, δυσμενή κατάσταση, αυτό μοιραία σε κάνει να είσαι φερέφωνο της κάθε δύναμης που σε στηρίζει αν θες οικονομικά. Αφήνοντα πάντα και πίσω και αν το τονίζω. Πολιτικό, εκτός και να έχει κάποιο πολιτικό που αδιαφορεί, τα αδιαφορεί και θα παίξει με εθνική στρατηγική. Γιατί υπάρχουν τρόποι, η Ελλάδα έχει και μια πολύ δυνατή γεωπολιτική θέση, την οποία θα μπορούσε να την είχε εκμεταλλευτεί και δεν την έχει εκμεταλλευτεί. Δεν έχει κηρύξει η εθνική στρατηγική. Από που δεν έχει κηρύξει η εθνική στρατηγική, δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο, το yeah. οποίο να ακολουθείται ε, από όλε τι κυβερνήσει, ανεξάρτητα από το που ανήκουν αριστερά, δεξιά, κέντρο. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε χάσει λίγο το παιχνίδι εκεί. Παίζουμε, α, λέμε, α, πρώτη φορά αριστερά, α, ξέρω, α, ε, έχω, έχω την μπάλα. με αυτό το θέμα. Μα, κοίταξε δηλαδή, να δεις δηλαδή, το εθνικό πηδί... σχέδιο. Πρόσεξε να δηλαδή, τώρα. Εδώ ε. μιλάμε για εθνικό σχέδιο ή για εθνική στρατηγική όταν αποδομείται μέρα με τη μέρα και ο όρος εθνικό και το τι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Δεν μιλάμε με... Α, αυτά, αυτά είναι τα λάθη. Αυτά είναι τα Οπότε λάθη. Δηλαδή είναι δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Και αρχίζουμε πια δηλαδή. να μιλάμε για ανθέληνες. Μι αρχίζουμε πια ο λαός να θεωρεί ότι ο καθένας που ανεβαίνει στην κυβέρνηση είναι ανθέληνας γιατί? γιατί δεν υποστηρίζει το κράτος του δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική και παίζουμε με τις λέξεις και ο εθνικός ξαφνικά έχει αρχίσει να, να θεωρείται ας πούμε φασίστας, τρο, ρατσιστής, τρομοκράτης και τα λοιπά λέει ας πούμε ότι αγαπάω την πατρίδα μου και θέλω να πορευτεί και να πάει καλά και αρχίζει λοιπόν μια αυτού και πώς και τι και όχι και όλοι οι λαοί είμαστε ίδιοι και όλοι οι λαοί είμαστε ίσοι, σαφώ είμαστε όλοι λαοί δεν είμαστε όμως ίδιοι. Πώς θα γίνει βρε αδερφέ πώς θα γίνει Αυτό που λέξεις πάντως οι <laughs> δεν ανεβαίνουν μόνες τους Σωστά, μα, κυβερνή, όχι φέρουμε. με βέβαια Ο που τις ψηφίζουν είναι ψηφοφόρου που απέχουν Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. σωστό Δηλαδή μάς. η ευθύνη είναι ολονών και όταν ψηφίζεις κάποια κυβέρνηση επειδή στηρίζεσαι μόνο στο οικονομικό της πρόγραμμα και δεν έχεις κοιτάξει καθόλου αν έχει κάποιο εθνικό πρόγραμμα, επίσης υπάρχει πρόβλημα. Όταν αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα, και δεν το λύχω δεν και εγώ τώρα, απλά, να, πάρουμε, να, να πούμε ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι έρθει αύριο η Μέρκελ, ε, δεν ξέρω ποιο άλλο, ο Τραμπ, ε, οποιοδήποτε άλλο, και πει διαγράφονται όλα τα χαρτιά τη Ελλάδα. Δεν, ναι, δεν χρωστάει ούτε ένα. Τίποτα δεν χρωστάει. Τίποτα. Ευρώ, δραχμή, δεν ξέρω τι θέλει. Ε, το θέμα. Τίποτα... Εδώ δεν είναι μόνο το, το νόμισμα που έχουμε, Είναι και, και ό, όλη η κατάσταση όπω έχει δημιουργηθεί. Εσύ πιστεύει ότι έτσι όπω είναι η κατάσταση σε δύο χρόνια δεν θα ξαναχρωστάμε? Μα χρωστάμε συνεχώς, δεν είναι το χρέος ανεβαίνει... Ε, δηλαδή, ε, αν, αν δεις το ρολόι, αυτό το ρολόι... Και να διαγραφεί το χρέος σήμερα, αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, ε, που, που έχουν ε, οι πελατειακές σχέσεις, που έχουν δει, οι κομματικές πελατειακές σχέσεις, σε δύο χρόνια ο Έλληνα θα ξαναχρωστάει. Γιατί ο Έλληνα... Το κράτος ή μάλλον η, η πολιτεία, για να μην χρησιμοποιώ τη λέξη κράτος, η πολιτεία πρέπει να επενδύσει στην παραγωγή στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα για να επενδύσει στην παραγωγή. Ε, δ, δηλαδή είναι όλα μια αλυσίδα. Mm -hmm, Κατάλαβες τι γίνεται. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, ε, θα μου πεις τώρα το ζήτημα ε, είναι πώς βγαίνουμε από αυτήν την αλυσίδα ε, στην οποία έχουμε μπει από αυτό το κύκλο. Mm -hmm. ε, ναι, εδώ σαφώς χρειάζεται ανθρώπους επιστήμονες, ιδικούς σε διάφορους τομείς οι οποίοι όλοι μαζί να καθίσουν και να εγκονίσουν σχέδιο εργασία, Σχέδιο εργασία για την παραγωγή. Ε, η Ελλάδα, α πούμε, έχει τα πάντα. Ε, έχει εξαιρετικά προϊόντα, φούτα, ε, ε, Εννοείται, θα μπορούσε να είναι αυτόνομη. Ναι. Θα μπορούσε να είναι, είναι αυτόνομη και θα μπορούσε να είναι και Μα, οικονομικά. Δηλαδή για το αυτόνομη. Μιλάω και για τις εξαγωγές. Όταν έχουμε το καλύτερο λάδι, ε, δεν μπορεί ας πούμε το δικό μας το λάδι να πηγαίνει άπατα ή να μην λιγωθάει το κράτος του ελαιοπαραγωγούς. Όχι, όχι γιώτα, δεν συμβαίνει αυτό και επειδή, άκου να σου πω, και επειδή μένω στην Κρήτη και μοιραία ενημερώνομαι για το τι συμβαίνει στην Κρήτη. Το λάδι φεύγει στη Γερμανία, ξέρω εγώ, με 15 ευρώ το κιλό, το αγοράζει η Γερμανία και το πουλάει 15 ευρώ το κιλό. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει, κατάλαβε. Στο ελληνικό λάδι, ας πούμε, στον Καναδά, που ο συνάδελφος ο Αλέκος ο Μάρκελος μένει εκεί, στην Αυστραλία, συγγνώμη, στην Αυστραλία, mm -hmm. μου λέει ότι το, έγραφε προχτές ότι το λάδι, ας πούμε, το ελληνικό κοστίζει, ξέρω εγώ, 15 ευρώ το μισό λίτρο, το λίτρο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Το ελληνικό λάδι, αυτό που παίρνουν τζάμπα από τους Έλληνες παραγωγούς. Εδώ λοιπόν, Έλληνας... δεν, Έτσι, μπράβο, άραση... δεν φταίει άμεσα ο Έλληνα. έχει φροντίσει να βοηθήσει τους Έλληνε παραγωγούς. Έτσι μπράβο. δεν το, δε φταίει άμεσα ο παραγωγό. Ο <σφυ> παραγωγό θέλει εξάγει το λάβοδο, αλλά δεν υπάρχει ένα μηχανισμό. Δεν ότι φταίει ο παραγωγό. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι παραγωγοί να φταίνε, αλλά δεν λέω ότι φταίνε. Σωστά, σω, εβέβαια, ε, βέβαια, βέβαια. οι μηχανισμοί γύρω από τον παραγωγό και φταίει ότι δεν τον, έχει, ε, δεν, δεν τον έχει δώσει τη δυνατότητα το κράτο να, να... δεν τον έχει περασπίσει, αν θέλει, στο κράτο. Πρόσεξε, ισχύει αυτό, έχουν γίνει βέβαια και τραγικά λάθη, ε, τα οποία ε, έχουν κάνει σε συνεργασία με τον κρατικό μηχανισμό η παραγωγή. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι... Ε, όταν πάω ας πούμε και έχω 100 ρίζες, και δηλώνω 500 ε, υπάρχει ένα θέμα, δεν υπάρχει βέβαια ελεγκτικός μηχανισμός από την πλευρά του κράτους να έρθει και να πει έλα εδώ φίλε μου εσύ που δηλώνεις ότι έχεις 500 ρίζες για έλα να μου τις δείξεις, πού είναι, τι γίνεται uh -huh. και βλέπουμε ξαφνικά παραγωγούς να έχουν 100 δέντρα και να δηλώνουν ας πούμε χίλια και να παίρνουν και την ανάλογη επιδότηση, που αυτή η επιδότηση μόνο που δεν πήγαινε στα αυτά τα 100 που υποτίθεται ότι είχε και όχι τα χίλια που έχει δηλώσει, θέλω να σου πω ότι έχουν συμβεί άπειρα λάθη και από τη μία και από την άλλη πλευρά με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε εδώ και να γκρινιάζουμε αυτή τη στιγμή γιατί ο Έλληνα παραγωγό πρέπει να προ... προπληρώσει την εφορία του, πρέπει να προπληρώσει την παραγωγή του... Πρέπει και πληρώνει έναν ΟΓΑ που δεν ξέρω και εγώ πόσα λεφτά έχει φτάσει ας πούμε είναι δυσβάσταχτο για ένα μικρό παραγωγό να πληρώνει αυτά τα λεφτά που πληρώνει στον ΟΓΑ και να δημιουργούνται όλα αυτά τα θέματα που δημιουργούνται Θέλω να πω και να φτάσω σε αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα ότι και εμείς με τη σειρά μας έχουμε κάνει τις παγάπων μα. είτε είμαστε λαδέμποροι είτε είμαστε κρασέμποροι είτε είμαστε έμποροι μελιού ξέρω εγώ για παράδειγμα. Mm -hmm. έχουμε Έχει κάνει... το πόλου δίκιο. Εντάξει. Αν δεν αλλάξει λοιπόν αυτή η νοτροπία καταρχήν από εμάς, δεν μπορείς να πιέσεις και έναν κρατικό μηχανισμό να λειτουργεί σωστά. Όταν εσύ ο ίδιος πας ε, είναι, και... Είχε καν... είχε αμφίδρομη Έτσι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Έτσι μπράβο. Έτσι δεν είναι ε, σαφώς και δεν υπάρχει σωστός κρατικός μηχανισμός, αλλά πώς να υπάρξει όταν εσύ ο ίδιος πα, α πούμε και ε, την πολεοδομία να σου, αυτός, να σου νομιμοποιήσει τον αυθαίρετο, δηλώνει τα γοντράκια σου που είναι 100, τα δηλώνει 2000, 2.000 ρίζες ρίζε και κάνεις όλα αυτά που κάνεις, ξέρω εγώ, για να αυτό να σου διορίσει το παιδάκι σου λίγο ένα βουλευτή στο δημόσιο. Για να έχει εκεί πέρα πέντε φράγκα να παίρνει. Ε, είναι το πελατειακό, κράτος που λέγαμε. το πελατειακό κράτος που λέγαμε το οποίο δεν θα σταματήσει όταν να υπάρχει αν εμείς οι ίδιοι πια ε, δεν μπούμε όχι δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει δηλαδή πως μπο... πώς θέλουμε και περιμένουμε να βγει ένας κυβερνήτης και να είναι ο άγγελος που κατέβηκε από τον ουρανό ο οποίος θα λατρεύει Α, τη χώρα του θα την προασπίζεται θα φτάσει μέχρι την απόλυτη ρήξη με όλου και με όλα όταν εμείς οι ίδιοι θα πηγαίνουμε και σαν διάολοι. Α πούμε, θα, θα, θα του λέμε όχι, δεν το κάνει σωστά γιατί εμένα το συμφέρον μου δεν είναι αυτό. Ε, μα αυτό δεν θα βγει. Αν βγει, δεν θα τον στείλει. Το έχει σπί... αποδείξει η ιστορία εξάλλου ότι οι κυβερνήτε του είδου δεν στηρίζονται μέχρι το τέλο. Ε, τέλος, πάντων. Τέλος. Για ναι. πες μου, λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο δημοψήφισμα για να κλείσουμε και εδώ κάπου τη συζήτησή μα. Ε, έστω λοιπόν ότι πάει στη Βουλή. Αν το περάσει, προχωράει και κατοχυρώνεται από πλευράς ε, σκοπίων. Αν το περάσει και έχει, και έχει βρει όντως τους 11 βουλευτές που θα τον βοηθήσουν να έχει τη συμφωνία, κατοχυρώνεται. Οπότε μετά πρέπει να έρθει τη συμφωνία στην Ελληνική Βουλή. Mm. Από τη στιγμή που θα κάνει τη συνταγματική αναθεώρηση... Από την, μας, τώρα, βέβαια, θε... από την πλευρά μας, από την ελληνική πλευρά, το θέμα παγώνει. Εντάξει, μέχρι να δούμε από εκεί τι θα γίνει. Έτσι δεν Είναι. Η, η, η... Ωρα μα τώρα, ναι, πρέπει να περιμένει να δει τι θα γίνει στην πλευρά των Σκοπίων, τι θα κάνει ο Ζωραν Ζάεφ. Ε, όπως είναι τα πράγματα, δεν θα μπορέσει δράση στην Βουλή των Σκοπίων, Οπότε πάνε στις 25 του Νοέμβρη ή στις 2 του Δεκέμβρη σε εκλογές, περιμένοντας να... ποιος θα βγει και τι θα βγει, ε, και να δούμε από εκεί και πέρα... Πώ θα έρθει η κατάσταση ε, αν βγει όντω ο Ζάερφ παίρνοντας πλειοψηφία μετά και έχοντας άλλες δυνατότητε περάσει τη συμφωνία στη Βουλή άρα να έρθει στην Ελλάδα η συμφωνία κάπου την Άνοιξη mm -hmm. λογικά μετά το Μάρτιο ε, τώρα βέβαια αν βγει η αντιπολίτευση στην, ε, στα Σκόπια γίνονται τα πάνω κάτω ουδής ξέρει μετά, ναι. Ναι, έρχεται, ξέρει μετά ε, ποια θα είναι η εξέλιξη. Mm -hmm. ε, πάντως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναμονή ενώ για μένα κακός η Ελλάδα εφόσον έχει κάνει και όλες αυτές τις θα είναι αυτή που θα έπρεπε να ελέγχει την κατάσταση και αν να το πάρουμε και διαφορετικά θα έπρεπε να, πριν χρόνια να έχει φροντίσει να αφομοιώσει εντό εισαγωγικών το συγκεκριμένο κρατήριο γιατί είχαμε με πάρα πολλέ εταιρείε εκείνη την εποχή, ελληνικέ εταιρείε που σουρανούσαν στα Βαλκάνια, θα έπρεπε να είχαμε φροντίσει να το αφομοιώσουμε και να μην το αφήσουμε στι ορέξεις τη Τουρκία, τη Βουλγαρίας και τη Αλβανία. Mm -hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί, αυτοί είναι οι, οι κυριαρχούν, αν θέλει να το πούμε έτσι, πέρα από τι Ηνωμένε Πολιτείε και Ευρώπη που για δικού του λόγου θέλουν να ελέγχουν τα Βαλκάνια. Όλα τα Βαλκάνια και όχι μόνο τα Ελληνικά Βαλκάνια. Mm -hmm. Να σε ρωτήσω, όσον αφορά στο, στην, στο ελληνικό κοινοβούλιο, πιστεύεις ότι θα περάσει συμφωνία? Ε, Πώς το βλέπεις? Εκεί πέρα τώρα είναι ένα άλλο ζήτημα, διότι από την πλευρά των ανεξάρτητων Ελλήνων έχουμε δηλώσει ότι φτάνοντα την Ελλάδα, στην Ελληνική Βουλή, η Συμφωνία δεν θα στηρίξουν και θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση. Ε, τουλάχιστον αυτό δηλώνουν και το δηλώνουν σε όλους τους τόμους. Τόμους το δηλώσανε και σήμερα μετά τα αχθέσινά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν βουλευτές εκεί κάποιοι ανεξάρτητοι, κάποιοι το ποτάμι που φαίνεται ότι θα στηρίξουν την συγκεκριμένη συμφωνία. Από, ε, από τη νέα, νέα Δημοκρατία πιστεύει είναι... ότι θα υπάρξει. Από Νέα Δημοκρατία, μόνο και μόνο επειδή το βλέπει εντελώ αντιπολιτευτικά το θέμα, ε, δεν πρόκειται να στηρίξει όσο είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ την συγκεκριμένη τη συμφωνία. Τώρα όταν βγει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αν βγει ή όταν βγει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι θα κάνει Γιατί και εγώ δεν έχω καταλάβει με την αλήθεια, ποια είναι η τη, αν συμφωνεί με τη συμφωνία, αν διαφωνεί, αν την ενδιαφέρει, το ονοματολογικό και ποιε πιέσει θα δεχτεί σε τελική ανάλυση και από Ευρωπαίους ή Αμερικάνου, για να το πούμε και ομά. Μα. Mm Γιατί -hmm. προεκλογικά οι κυβερνήσει μα έχουν, προεκλογικά τα κόμματα μα έχουν συνηθίσει σε άλλη ρητορική και με την επειδή δέχονται κάποιε πιέσει, μα έχουν συνηθίσει σε άλλη ρητορική. Mm -hmm. Να σου κάνω και μια ερώτηση που μου τη θέτει ακροατή. Βάσει τη εμπειρία τη καλεσμένη, Υπάρχει κάποια παρατήρηση ή πληροφορία οι μηχανισμοί προπαγάνδας, γεωοικονομίας και γεωπολιτικής να λειτουργούν πάνω σε γραμμές εντός εισαγωγικών που να είναι η φυλακή του νου μας και της ζωής μας μέχρι το τέρμα της. Μπαίνει και η μεταφυσική διάσταση τώρα εδώ, ε. με τα κάναμε. Ε, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, αλλά δεν μπορεί αυτό να επαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι, ούτε τότε στο τέλος. Χρειάζεται δική του εκπομπή. <laughs> ε, δηλαδή, άλλοι, θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Ε, σαφώς και δημιουργούνται τέτοιε κατάστασεις, αλλά θα πρέπει να το πούμε τώρα με συγκεκριμένα παραδείγματα. Και, <φούλαιο> ναι. Πάντως, έτσι, για, να, για <σχ clarify> να απαντήσουμε έτσι γενικά και αόριστα... Βλέπουμε ότι γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος αυτή τη στιγμή σε διάφορα επίπεδα, δεν θα πω μεταξύ καλού ή κακού για να μην του δώσω έτσι διάσταση αν θες θα πω όμως ότι γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος για το ποιος τελικά θα επικρατήσει. Βλέπουμε δηλαδή μηχανισμούς και βλέπουμε την παγκόσμια τάξη πραγμάτων... η οποία έχει σκυλιάσει, γιατί υπάρχει παγκόσμια τάξη πραγμάτων... μη μα τρομάζουν οι όροι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ε, το σύστημα, το λένε μερικοί. Η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων το λένε κάποιοι άλλοι. Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία, ό, όλη αυτή την, την ομάδα... να θέλει να επικρατήσει με νύχια και με δόντια και βλέπουμε λαούς οι οποίοι έχουν φτάσει πια στο αμίν. Δεν μπορεί ε, ένας λαός να άγεται και να φέρεται με το τι θέλει η Αμερική ή με, ε, με, με το τι θέλουν οι υπερδυνάσει. Είτε είναι από την Αμερική, είτε είναι από την Ρωσία είτε είναι από την Ευρώπη. Ε, αυτό το πράγμα και αυτή η επέμβαση που συνεχώς υπάρχει μέσα στα κράτη ε, για να τακτοποιήσουν τα θέματά τους... Θεωρώ ότι έχει φέρει τους λαούς σε κατάσταση πια που δεν αντέχουν άλλο. Θα προτιμούσα. Αυτό πάντα γινότανε, πάντα, πάντα γινόταν, θεωρώ. Πάντα, πάντα αυτό γινότανε. Πάντα. Αυτό... Άμα, αυτό... Μα άμα δεις και την ιστορία τη Ελλάδα, πάντα. Ε, ε, είχαμε παρεμβάσεις. Μόνο και... και... στην Ελλάδα. <laughs> θα πούμε ότι εδώ ε, υπήρχαν παρεμβάσεις ανάλογα με το ποιε ήταν οι αντιμαχώμενες πλευρές. Ε, το θέμα είναι τώρα ότι υπάρχει το διαδίκτυο Υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα και επειδή πλέον ε, μαθαίνουμε, η πληροφορία έρχεται σε δευτερόλεπτα από τη μία πλευρά στην άλλη και, το, και η πληροφορία φυσικά δίνεται σε όλο τον κόσμο. Οπότε μαθαίνουμε κάποια πράγματα και μαθαίνοντα αυτά τα πράγματα υπάρχουν και αντιδράσει. Που άλλε εποχέ δεν θα τα μαθαίναμε κιόλα. Που άλλε εποχέ δεν θα τα μαθαίναμε άλλε εποχέ, ναι, να μην τα μαθαίναμε ή να τα μαθαίναμε ναι, μαθαίνα, ναι, κάποιοι που απλά θα παρακολουθούσαν, ε, θα διαβάζανε σε μόνιμη φάση τη Γιατί παλαιότερα στα. Θα τα πιο παλιά χρόνια και από τον Πρωτοπαγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρχε και αυτή η υπερπληρώντα. Είχαν και όλη τη δυνατότητα να διαβάσουν ή να ενημερωθούν μέχρι και στο τελευταίο χωριό. <σχελίδι> ε, πάντα υπήρχε δηλαδή αυτή η προσπάθεια ε, των ε, μεγάλων αν θέλεις δυνάμεων να, να, ε, να επιβάλλουν μια τάξη πραγμάτων τη δική του τάξη πραγμάτων είτε αυτή λέγεται νέα είτε παλιά ή όπως αλλιώς θέλουμε <σχελίδι> να την ονομάσουμε. Και πάντα οι λαοί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επιδρούσανε. Ναι, ναι. Απλά, Απλά τώρα, τώρα εντάξει, φέρε, υπάρχει φέρετε φέρετε φέρετε. πιο έντονο, λόγω του διαδικτύου, λόγω των πολλών μέσων μαζική ενημέρωσης, λόγω της, ε, ε, λόγω της τηλεόρασης, λόγω ε, των κινητών. Έχουμε τηλεόραση ακόμα και στο κινητό μας τηλέφωνο. Έχουμε ραδιοφόρους στο κινητό μας τηλέφωνο. Έχουμε διαδίκτυο στο κινητό μας τηλέφωνο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η υπερπληροφόρηση. Ε, αυτή, είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε εντελώ εκτεθειμένοι στην πληροφορία. Οπότε, είναι πιο έντονη αυτή η κατάσταση βλέπεις τον Trump ας πούμε βγαίνει και αντί να ανακοινώσει κάτι με μια επίσημη ανακοίνωση στο του Λευκού ή κάνει ανάρτηση στο Twitter για παράδειγμα τώρα ναι. οπότε υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδράσεις ναι. Απλά τώρα ο πόλεμος είναι οικονομικός κατά βάση βλέπουμε είναι ότι κυριαρχεί οι βρυδικοί λέον έχουμε μπει σε μια νέα μόρφη πολέμου, μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να είναι πόλεμοι τρομοκρατίες, μπορεί να είναι πόλεμοι του νου μέσω τη προπαγάνδας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ε, σαφώς και υπάρχουν πόλεμοι όπως έχουμε ε, τον πόλεμο στη Συρία ε, που είναι μάθος το πεδίο, αλλά είναι σε πιο μικρές γεωγραφικέ περιοχές. Δεν, δεν έχουμε ένα παγκόσμιο πόλεμο με την έννοια του Α ή του Β Σ... παγκόσμιου πόλεμου, έχουμε όμως mm. άλλου είδους πόλεμου αυτή, mm -hmm. ε, αυτή την εποχή. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Μάλιστα. Ε, να πάμε λίγο και από την, ε, ένα ταξιδάκι μικρό προς Ανατολή ε, και να δούμε εκεί πέρα τι συμβαίνει με Ερντογάν και τι ρόλο τώρα παίζει σε όλη αυτή την ιστορία. Ο Ερντογάν βγήκε σήμερα εκεί, απειλούσε τις Ηνωμένε Πολιτείε, ότι όλα αυτά που κάνει δεν είναι σωστά, ότι εγώ θα συνεργαστώ με τη Ρωσία. Τι παιχνίδι πες δελικά και με ποιους συνεργάζεται και τι, και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο, ο Ερντογάν συνενάζεται με όλου. και με και με κανέναν. Mm. Ε, έχει ανεβάσει... Άλλος την... μεγάλος δημοκράτης ο Ερντογάν άλλος μεγάλος δημοκράτης και αυτός. Ε, μα δεν είναι και στην κουλτούρα, όσο άσχημο και ακουστεί αυτό το λάον της ανατολής να έχουν δημοκρατίε. δημοκρατίες και δεν, δεν το λέω αυτό υποτιμητικά. Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, μαι, έτσι είναι και τα ναι, πράγματα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ας, ας μην το πάρουν υποτιμητικά οι οι φίλοι μας που μας ακούνε ε, που. η κουλτούρα των λαών της Ανατολής είναι να έχουν δυνάστες ε, και να μην έχουν δημοκράτες ο Ερντογάν εμπνέεται και από το Οθωμανικό παρελθόν οπότε ε, σαφώς και τη και τις ανάλογες εντυπώσεις ε, Όντω, οι σχέσει του με τη Ρωσία είναι καλύτερε από ποτέ στο τελευταίο διάστημα. Ε, mm -hmm. Η Ρωσία, βέβαια, για του δικού τη λόγου έχει επαφέ με τον Ερντογάν, γιατί την ενδιαφέρει να κατέβει στη Μεσόγειο, είτε θα κατέβει μέσω τη Ελλάδα, είτε θα κατέβει μέσω τη Τουρκία. η πάγια πολιτική τη Ρωσία από την εποχή τη Μεγάλη Εκατερήνη. Ε, με τι Ηνωμένε Πολιτείε του Ερντογάν τα έχει σπάσει. Τα έχει σπάσει όμω ο Ερντογάν και όχι η Τουρκία. Αυτό να το θυμόνται οι φίλοι μα, η Αμερική και το ΝΑΤΟ γιατί στην ουσία των ΝΑΤΟ είναι οι πολιτείες δεν έχουν πρόβλημα με την Τουρκία, με την Τουρκία. έχουν πρόβλημα τον Ερντογάν γιατί ο Ερντογάν δεν τους κάνει τα χατήρια Mm -hmm. Γιατί ο Ερντογάν, αν θέλεις, έχει εμφανίσει ένα φιλοϊσλαμικό και νεοοθωμανικό προφίλ που δεν αρέσει στις ΗΠΑ και γενικά στη Δύση. Θυμίζει ε, Σουλτάνο παλαιάς εποχής ο Ερντογάν με τη συμπεριφορά του. Δεν έχει καμία σχέση με το Κεμαλικό πρότυπο το οποίο είχαν συνηθίσει η δυτική ε, Τουρκία μετά την πτώση της Οθωμανική Αυτοκρατορίας. Ε, Επομένω, θα είναι τον Ερντογάν. Αν αύριο μεθαύριο ανέβει στην εξουσία τη Τουρκία ένα τύπο Τιλταβούτκου που είναι περισσότερο κεμαλικό ή κάποιο άλλο, ε, μια χαρά θα είναι πάλι σχέση αμέσω τη Τουρκία. Θα επανασυνδεθούν, αν θέλει να το πούμε έτσι. Mm -hmm, mm -hmm. ε, εγώ πιστεύω ότι ο Ερντογάν περισσότερο δημιουργεί. Ο... Ένταση με την Αμερική για λόγους ψυχολογικούς απέναντι στο, στο κοινό του, απέναντι στους ανθρώπους τους οποίους τους είχε βάλει με βιντεάκια, είχαμε δει το, το προηγούμενο διάστημα, να κάψουν δολάρια, αμερικάνικα δολάρια, να σπάσουν iPhone και αμερικάνικα γενικά κινητά και όλα αυτά. Ο ίδιος βέβαια έχει μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και έχει iPhone και όλα μια χαρά και στις Ηνωμένε ΗΠΑ... Πολιτείε. Πήγε, το είδαμε πρόσφατα που πήγε στη συνέλευση του ΟΗΕ, ε, όλα καλά ας πούμε. Και στη Γερμανία τον είδαμε και πάει τρίμερη επίσκεψη και η σύζυγός του τα συνολάκια της τα παίρνει γιατί τη αρέσει η ακριβή ζωή. Ναι. Ε, η Μαντήλα Μαντήλα βέβαια, ε. η Μαντήλα Μαντήλα. Αλλά... Ε, η Μαντήλα Μαντήλα, ναι, αυτό είναι για άλλου λόγου, η Μαντήλα. Ναι. Ε, η σύζυγός του δεν είναι, ε, επειδή το είχα ψάξει το θέμα, δεν είναι μια γυναίκα ε, η οποία φοράει... Για... Τη είναι μια γυναίκα που βρίσκεται δίπλα στον Ερντογάν Φορώντας τη μαντήλα για να δημιουργήσει την εντύπωση στι νέε κοπέλες να φορέσουν τη μαντήλα Η ίδια λένε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη και λένε ότι κοινεί και τα νήματα mm -hmm. Σίγουρα πάντω δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν φοράει τη μαντήλα για... έτσι για να τη φοράει. Προφανώ υπάρχει μια γραμμή. Υπάρχει μια γραμμή που Υπάρχει η γραμμή. Βέβαια τη γραμμή αυτή την είχε και από την οικογένειά τη συγκεκριμένη. Στα 15... Το έχει δηλώσει σε συνέντευξη ότι στα 15 τη το είχε επιβάλει ο αδερφό τη να φορέσει τη μαντήλα. Ε... Και πέρα από αυτά είναι και η γραμμή. Η λεγόμενη νεοθωμανική γραμμή. Ο Ντογάν θέλει να ενώσει όλου του. Μουσουλμανικού πληθυσμού που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή πέρα από την Τουρκία, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ε, γι' αυτό τον ενδιαφέρει και η Θράκη, ε, ακόμα μέχρι και σε χώρε χώρες τη πρώτη Σοβιετική Ένωση. Ε, γενικά θέλει να δημιουργήσει την παλιά Οθωμανική αυτοκρατορία και κάτω από αυτό, μάλλον από αυτών και κάτω από την Τουρκία, να αναφέρονται όλοι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί γνωρίζοντα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνείτε μουσουλμάνοι στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Mm -hmm. Αυτός είναι ο σκοπός του Γι' αυτό λέει και συχνά ε, Αναφέρεται στα σύνορα της καρδιάς Και τα σύνορα της καρδιάς Και τα σύνορα της διάστας <laughs> ε, Δεν είναι δηλαδή τουρκικο σύρια είναι η, η, αυτό που θέλει Και μια τι είπαμε τώρα σύριαλ Και λέγαμε και για σύριαλ πλη, είναι, Τα τουρκικα σύριαλ είναι ο δώριο τύπος αυτής της βέβαια, του ε, Εξάγονται σε όλες τις χώρες όπου υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι μετανάστες και πάρα πολλοί πληθυσμοί μουσουλμάνων προκειμένου όλοι οι μουσουλμάνοι να νιώσουν την Τουρκία ως την χώρα πάντων που τους προστατεύει Να σε ρωτήσω ε, κάτι Γιώτα, που... να σε ρωτήσω κάτι ναι. εδώ σε διακόπτω. Είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι πού, αλλά μπορεί εσύ να το γνωρίζεις γιατί ασχολείσαι με αυτό και να τώρα που το ανέφερες ότι ο Ερντογάν βρήκε παράθυρο να χρηματοδοτείτε μέσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κονδύλια ευρωπαϊκά, να χρηματοδοτείτε όλη αυτή η ιστορία με τα τουρκικά σύριαλ περνώντας τα σαν τουριστικά, αν θέλεις ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο ντοκιμαντέρ προβάλλοντας δηλαδή ναι, τον τρόπο ναι, ζωής, ναι, ναι, ναι. ξέρω εγώ βλέπουμε και το βλέπεις χαρακτηριστικά δηλαδή αν παρακολουθήσεις ένα τουρκικό σύριαλ Βλέπεις, ας πούμε, ότι το 50% είναι πλάνα από, το αυτό, από την Κωνσταντινούπολη... ...με τις ομορφιές της, με τα αυτά είναι ντοκιμαντερίστικα τα πλάνα αυτά. Έχεις πληροφόρηση ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι έχει βρει τέτοιο είδου παραθυράκι... Όντω υπήρχε, δεν γνωρίζει αν συνεχίζει να γίνεται ακόμα το Είχε κάνει κάποια στιγμή, δεν γνωρίζω βέβαια γιατί οι, ε, οι σχέση ευρωπαικης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας θα είναι και μια κρίση, δεν γνωρίζω αν υπάρχει ακόμα αυτό το κονδύλι και αν το συνεχίζει. Υπήρχε όμως κάποια στιγμή το συγκεκριμένο κονδύλι ε, και επίσης ε, ο Ερντογάν έχει και, θες, και με αμερικάνικες εταιρείε που έχουν τουρκι παραγωγή στο Hollywood που... Από εκεί πάλι δημιουργούνται ανάλογε ε, χορηγίε, αν θέλει να το πούμε έτσι. Α, αυτή τη στιγμή, για να μην πω ψέματα, δεν γνωρίζω αν συνεχίζει mm -hmm. να υπάρχει αυτό το παιδί. Πάντω, τα παρουσίαζε όντω ω ντοκιμαντέρ και ω ενημερωτικά. Και μάλιστα, με τον, τίτλο, τον συγκεκριμένο τίτλο του ενημερωτικού ντοκιμαντέρ, έκανε εξαγωγή μέχρι και την Σαουδική Αραβία, όπου πρόσφατα απαγορεύτηκαν οι συγκεκριμένε τουρκικέ σειρέ. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό, γιατί... Η Αραβία ναι. απαγορεύτηκαν για να μην δημιουργούνται γιατί... Άλλη προπαγάνδα από την πλευρά τη Τουρκία, γιατί πλέον έγινε φανερό ότι ο το προσπαθεί να προσευφιστεί του μουσουλμανικούς πληθυσμού όπου και αν βρίσκονται και να δημιουργήσει Μάλιστα. αυτό το, το, το, το παναραβικό το παν αν θέλεις, όνειρο με την Τουρκία μπροστά, γιατί το παναραβικό όνειρο υπήρχε πάντοτε στου μουσλανικού πληθυσμού. Απλά θέλει να κάνει κουμάτι αυτό, να ηγείται αυτό όλο αυτό το κοντήριο. ναι. Ό, ό, ό, ναι, και γνωρίζοντας ότι όλοι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που ζουν τα βάθη της Ανατολίας και γενικά και στην Αραβική Σιετσόνισο είναι ιδιαίτερα φανατικοί και είναι κυρίως ε, Σουνίτες και όχι Σιήτες και γνωρίζοντας ότι οι Σουνίτες είναι αν θέλει να το πούμε περισσότερο δογματικοί γι' αυτό ε, προσπαθεί να δημιουργήσει και αυτό το ε, αυτηρό Ισλαμικό, Οθωμανικό στυλ ε, και βλέπουμε ότι ε, έχει απένοχοποιήσει τη γυναίκα που φοράει η μαντίλα Κάτι που οι κεμαλιστέ ε, δεν θα το ήθελαν ποτέ γιατί είχαν προσπαθήσει να ε, εξευρωπαίσουν, αν θέλει, στην Τουρκία. Όσο μπορούσε τέλο mm -hmm. πάντων να γίνει αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ε, επειδή τελειώνει σιγά σιγά και ο χρόνο τη εκπομπή, Γιώτα, θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου για την απόψηνή σου συμμετοχή στην εκπομπή. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπες και για το άρθρο σου όσον αφορά στο Hollywood και το ιατρικό του κομμάτι αν θες, όσο και για τις τελευταίες εξελίξεις, πραγματικά ήταν έτσι κατατοπιστικές ε, Σε ευχαριστώ λοιπόν από καρδιά που συμμετείχες απόψε στην εκπομπή και θα σε αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι, νομίζω ε, το επέλεξα έτσι τώρα όσο μου μίλαγες με ένα τραγούδι συμβολικό. Είναι από τους κόρπινους, ο άνεμος της αλλαγής. Το wind of change. Ελπίζοντας λοιπόν όλοι... Το... Ελπίζοντας σε... λοιπόν σε... όλοι... Αλλαγή, λοιπόν. Ναι, ελπίζοντας όλοι λοιπόν, σε μια όμορφη αλλαγή ε, για το κάθε κράτος, για το κάθε έθνος ε, να πάνε τα πράγματα έτσι όπως θέλουν πραγματικά να πάνε με αυτή την ευχή να κλείσουμε κάπου εδώ. Mm -hmm. Mm -hmm. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είμαστε όλοι καλά, υγιείς. Ε, καλό βράδυ σε όλους. Ξεπούρα στο βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ από Κρήτη. Listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. In. Did you ever think that we could be so close like Brian? Είμαστε εδώ στον Ναλμπέτο 14. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ απόψε για την συμμετοχή σας μέσω του chat κυρίως. Ήταν τόσο καλή οι απόψεις σας, τόσο ενδιαφέρουσες, ε, τόσο εύστοχες και με καθοδηγούσατε εσείς για να γίνει αυτή η συζήτηση την οποία εγώ προσωπικά απόλαυσα με τη γιώτατη χουβλιάρα. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Πάμε σιγά σιγά όλοι μαζί να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση βρε παιδιά Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δεν μπορώ να τον φανταστώ Μπορούμε όμως να το αλλάξουμε το σκηνικό Αυτό το νιώθω Και έφτανοντας σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής, έτσι θα πάρουμε μουσικές ανάσε, θα απολαύσουμε όμορφες μελωδίες, όπως κάνουμε πάντα, για να κλείσει αυτό το βράδυ της Δευτέρας με όσο το δυνατό πιο όμορφο τρόπο. Και σε αυτό με βοηθάτε και εσείς και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. έτσι που σκέφτομαι τώρα όσο παίζει η μουσικούλα αυτή η υπέροχη μουσικούλα από τους LP, το συγκρότημα αυτό το μοναδικό είναι το εξής ότι εδώ στον Αλμπέντο έχει και το λέμε συνέχεια και θα συνεχίσουμε το λέμε και αυτή είναι η δύναμή μας και γι' αυτό ο Αλμπέντο συνεχώς μεγαλώνει και πορεύεται προς τα άνω είναι το γεγονός ότι έχει εσά. δηλαδή έχει ένα κοινό το οποίο είναι απίστευτα ενήμερο για πάρα πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων. Ε, έχει ένα κοινό το οποίο αγαπάει την πατρίδα του και δεν φοβάται να το υποστηρίξει. Γιατί δυστυχώς ε, ζούμε σε μία τρομοκρατία όπου δεν μπορούμε να εκφραστούμε για τη χώρα μας, δεν μπορούμε να εκφράσουμε την αγάπη μας για τη χώρα μας με κίνδυνο μήπως χαρακτηριστούμε ε, κάπως. μήπω δηλαδή... Α, μας πούνε φασιστε ρατσιστές, ε, εθνικόφρονες και όλα τα συναφή. Ε, αυτά τα σχολιάζει πολύ καλύτερα η Μαρία Ιτζάνη από μένα. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι και αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι αυτό το ταμπού με κάποιον τρόπο, ταμπού, αυτή την προπαγάνδα αν θέλετε που έρχεται κυρίως μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να τη σταματήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Ε, ναι, δεν είμαι υπέρ τη βία. Ε, αν όμως πρέπει να προασπίσω τη χώρα μου Θα τη χρησιμοποιήσω και αυτή ε, Δεν θέλω να φτάσω εκεί Με τίποτα Θέλω να εξαντλήσω όλα τα περιθώρια Αν όμως πρέπει να υπερασπίσω την εδαφική μου ακυρεότητα Και αυτό που συμβολίζει η Ελλάδα ως ιδέα Θα, τα, θα το κάνω με οποιοδήποτε κόστος και πέστε με ρατσίστρια και πέστε με φασίστρια. Δεν με ενδιαφέρει. Ε, σ' όποιον αρέσουμε και τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να ενημερωνόμαστε, α συνεχίσουμε να διαβάζουμε, α συνεχίσουμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ας συνεχίσουμε να έχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας και κυρίως το μυαλό μας ανοιχτά και να προσπαθούμε να αντιλαμβανόμαστε τι προωθείτε αν θέλετε πίσω από τις γραμμές της εφημερίδας και των ειδήσεων της Εφημερίδα ή πίσω από τα λόγια και τις εικόνες που προβάλλουν μέσα από την τηλεόραση. Αν καταφέρουμε αυτό να το κάνουμε σε πρώτη φάση... Ε, και αν προσπαθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο να πείσουμε τα παιδιά μας... Ε, και να τα μάθουμε ιστορία... και αν προσπαθήσουμε την καρδούλα τους να την κάνουμε να χτυπήσει ελληνικά... δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος αυτός... Ίσως η κυρία Τζάνη μπορεί να μας το πει καλύτερα. Αν όμως προσπαθήσουμε να τα κάνουμε να χτυπήσει η καρδιά τους ελληνικά... τότε ίσως υπάρχει κάποια ελπίδα... Να δούμε την Ελλάδα εκεί που της πρέπει να είναι. Η αγαπημένη Τινατάνερ είναι θυσμένοι στην αγάπη. Εμείς είμαστε θυσμένοι στη χώρα μας. Στην αγάπη για τη χώρα μας, λοιπόν. Προκάροντας λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής, στο τέλος και αυτής της βραδιάς της Δευτεριάτικης. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που ήσασταν κοντά μας και απόψε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε κοντά σας. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να έχετε μια πανέμορφη ανατολή. Σας εύχομαι να έχετε έναν καλό μήνα. Με δράση, με πολύ δράση, γιατί όπως είπε και ο φίλος μας ο Πέτρος, αν μείνουμε στα αν και στα πρέπει, έτσι όπως πάμε, δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ο καθένας από το δικό του μετερίζει να κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί, όπως μπορεί και ίσως αλλάξουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ραντεβού στο Πανεπιστήμιο ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, εδώ από τον Αλμπέντο 14. Καλό σας βράδυ από Κρήτη. If the sky that we look upon Should tumble and fall Or the mountain should crumble to the sea I won't cry, I won't cry No, I won't shed a tear Just as long as you stand Stand by me And darling